Είναι η δέκατη συνάντηση αυτού του κύκλου, μας μένουν άλλες δύο, αλλά αλλάξαμε τις ημερομηνίες γιατί εγώ θα λείψω, αύριο θα πάω στην Αγγλία για κάτι δουλειές. Και είπαμε, σας θυμίζω ότι επάνω, καλώς, επάνω είναι ο αρχικός κύκλος έτσι όπως ήταν. Αυτή λοιπόν η, δέκα, η δεκάτη Μαΐου, επειδή θα είμαι εκτό. Θα τη μεταφέρουμε όπως είναι, θα την πάρουμε και θα την πάρουμε 31 να το κλείσουμε πανηγυρικά. πανηγυρικά. Έτσι. Ε, Άρα, ε, την επόμενη εβδομάδα, την 5η, θα έχετε ρεπό. 17 <Σεχθυντικά>. θα δούμε το σουρεαλισμό, το δεύτερο. Και 24 ρεπό και 31 πανηγυρικό. ρεπό. <Σεχθυντικά> ναι, γιατί θα τελειώναμε 17. <Σι και βρήκαμε την παραμονή. Απλώς η 24 Η και το πήγαμε λίγο πιο μακριά. Ναι. Άρα διαμορφώνεται έτσι τώρα. Τρίτη σήμερα 17 17/31. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτές τις δύο συναντήσεις θα μιλήσουμε για το συρραίτημα. Ε, ε, σήμερα θα... ο σουρεαλισμός είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πολύ δημιουργική γιατί αγγίζει, δεν έχει μόνο να κάνει με την τέχνη και δεν αρχίζει καλλιτεχνικά αρχίζει πιο πολύ με την πίση, με την λογοτεχνία οπότε υπάρχει και εκεί ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οπότε θα ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι απλώς σκέφτηκα σήμερα να δούμε τους δύο πιο σημαντικούς εκπροσώπους του πιο γνωστούς τουλάχιστον του γράφου, το Μαγκρίτ και τον Καλή και την επόμενη φορά να δούμε την πίση, τη λογοτεχνία και τους άλλους καλλιτέχνες το μαξέρνιστ το Χουαν Μιρό, το Μάτα και όλους αυτούς, οπότε να τα συνδέσουμε και λίγο μεταξύ του. έχει ενδιαφέρον ο όλοι αυτοί δηλαδή α, είναι ο συνδυασμός μίας της εσωτερικής πραγματικότητας και της εξωτερικής σε μία υπερπραγματικότητα. Έτσι, τον ορισμό το δίνει ο Μπρέτον στο πρώτο μανιφέστο, λέει ότι τόσα χρόνια νομίζαμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτό που αντικρίζουν τα μάτια μας, αυτό που υπάρχει έξω από μας, αλλά υπάρχει μια πιο σημαντική πραγματικότητα που είναι αυτή που κουβαλάμε μέσα μας και που πολλέ φορές δεν την γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Ο συνδυασμό τη εξωτερική και τη εσωτερική πραγματικότητα παράγει μια καινούργια πραγματικότητα, μια υπερπραγματικότητα, σειρεαλιστέ το λέει, οπότε από εκεί είναι και ο όρο σουρεαλισμό ή υπερεαλισμό. Ο όρο σουρεαλισμό στα ελληνικά αναφέρεται ίσω λίγο περισσότερο στι τέχνε, στις, στις καλέ, ενώ ο υπερεαλισμό αναφέρεται περισσότερο στη λυπή και στη λογοτεχνία. Αλλά και τα δύο είναι δόκιμα, δηλαδή, δεν είναι. Ε, και είχαμε και καλή σκηνή, είναι το μόνο κίνημα στο οποίο είχαμε καλή σκηνή και εμεί, τουλάχιστον στην ποιήση. Ναι. ναι, και ζωγραφική, δηλαδή ο Εγγονόπουλο αυτά δεν τα έκανε πολύ αργότερα από ό,τι τα έκανε στου Και στην ποιήση, βέβαια, ήδη και πριν τον πόλεμο, είχαμε με τον Λαπαθιώτη, με τον Κάτσο, με τον εμπειρίκο και πολύ ψηλού επίπεδου επιτέγματα. Απλά είναι ο φραγμό τη γλώσσα που δεν επέτρεψε να γίνουν αυτά λίγο ευρύτερα γνωστά παρά τα κονέ που είχε ο Εμπειρίκος. Ο Εμπειρίκος ήταν ένας κοσμοπολίτη ο οποίος θα, θα μπορούσε, αν ήταν στο χαρακτήρα του, να το προωθήσει όλο αυτό, αλλά δεν ήτανε. Προτιμούσε να παίρνει το, το πλοίο της γραμμή και να πηγαίνει με τη Γιούρσενάρ στα νησιά παρά να προωθεί το έργο του. Αλλά είναι πολύ έτσι, ψιπετές το έργο του και πολύ ωραίο και χωρίς να έχει αυτή την πολιτική χρειά που έχει... Το έργο του Μπρετόν, α πούμε, που προσπαθούσε σαν ο, ο πάπα του σουρεαλισμού, είναι ο Αντρέ Μπρετόν. Ο οποίο λειτουργούσε ακριβώ όπω ο Πάπα, με φοβερή έμπνευση, αλλά και με φοβερά, φοβερά αυστηρή. εγκαλούσε δηλαδή πάρα πολύ συχνά καλλιτέχνε που θεωρούσε ότι ξεφεύγουν από το πλαίσιο το οποίο ο ίδιο σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε συγκροτήσει. Και όλο αυτό γινόταν. έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον ο σουρεαλισμό. Έχει πολύ ενδιαφέρον διότι είναι σε σχέση με τον Δαντά που είχαμε πει την προ-προηγούμενη φορά είναι ένα pars construence αυτό. Αν τον Δαντά είπαμε ότι είναι ένα parse destruence ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο να προτείνει καινούργια πράγματα όσο να μας δείξει πόσο ανόητα, πόσο παροχημένα είναι όλα αυτά στα οποία βασίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, τις πολιτιστικέ μας αξίες και υπήρχε μία έτσι άρνηση για να προτείνει καινούργια πράγματα κυρίως μέσα από το φόβο το ότι ό,τι και να πρότεινε, φοβόταν μήπως και όλο αυτό μετά από λίγο καιρό αναχθεί πάλι σε ένα στερεότυπο και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο γι' αυτό οι μισείς ουραλιστές είχαν περάσει πρώτα τον τενταϊσμό απλώς επειδή είναι άνθρωποι πολύ δημιουργικοί αυτό το parse κάποια στιγμή είναι θνησιγενές, δηλαδή φτάνει σε ένα τέλμα και χρειάζεται κάτι να προτείνει. και αυτό που πρότειναν είναι αυτό σε γενικές γραμμές. Έτσι, παίρνω φράσεις από τα μανιφέστα και τις κάνω σαν bullet point, συναγερμό στη φαντασία. Έτσι, δηλαδή... Η φαντασία σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο της πραγματικότητας. Οι σουρεαλιστές λένε ότι αν δεν αντιληφθούμε την πραγματικότητα με φαντασία, τότε η πραγματικότητα είναι λειψή. Παντοδυναμία του ονείρου, ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω μας δεν είναι τόσο σημαντικά όσο όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα μας. Όπως και βλέπετε παρακάτω, αν το έβαλα, αξιοποίηση του Freud. Και διερεύνηση του ασυνειδίτου. Αυτό, μάλλον, πρέπει να το βάλω δίπλα στο παντοδυναμία του ονείρου, αξιοποίηση τη ψυχανάντηση του φρόλου, η διερεύνηση του ασυνειδίτου. Δηλαδή, θεωρούν ότι οι κινητήριες δυνάμει του ανθρώπου είναι αυτέ που κατοικούν στα άγνωστα κομμάτια τη ψυχή του, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, τα οποία τονωθούν να συμπεριφέρεται όπω συμπεριφέρεται. Οπότε, είναι πολύ πιο σημαντικό η τέχνη να αρχίσει να ασχολείται με αυτά τα παιδεία τα οποία όμως, παιδεία, δεν διακατέχονται από λογικές συνάψεις και σχέσεις, άρα εκεί μπαίνει αυτό που λέμε στον σουρεαλισμό ο υπερλογικός συσχετισμός. Δεν το λέμε παράλογο συσχετισμό, αλλά υπερλογικό, το ότι είναι κάτι που ξεπερνά τη λογική και φτάνει σε κάτι παραπάνω. Οπότε με κάποιο τρόπο περιφρονούν την καρδεσιανή λογική, ενάντια στο θετικισμό όλου του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Ε, ανατρέπουν κατά κάποιο τρόπο την αρχή της αιτιότητας αυτέ τις σχέσεις αιτίου και αιτιατού και προσπαθούν να απελευθερώσουν του ψυχικούς αυτοματισμούς δηλαδή να εκφράζεται ο άνθρωπος χωρίς τη λογοκρισία του μυαλού αν γίνεται αυτό ποτέ αλλά το, το προσπαθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό Αναφέρονται πολύ συχνά στι παιδικέ μνήμε και στον τρόπο που είναι πολύ καθοριστικέ στη μετέπειτα έτσι, εξέλιξη του ανθρώπου και εμβαθύνουν στο παράλογο, το παράδοξο, το αλόκοτο, τη μαγεία, τη δυσαιδαιμονία. Έννοιε δηλαδή οι οποίε είναι ακριβώ αντίθετε από τον ορθολογικό θετικισμό του διαφωτισμού, του καρτέσιου και τη βιομηχανική εποχή. Αυτά σε γενικέ γραμμέ είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του σουρεαλισμού. Σαν τρόπους αναφοράς χρησιμοποιούν συχνά το μαύρο χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό, πάρα πολύ συχνά τον εθνικιασμό και το σοκ, την εξέγερση και ενίωτε την παρέστηση, τη διέστηση ή την ενόραση. Προσπαθούν δηλαδή να φτάσουν σε μία αντίληψη των πραγμάτων που είναι περισσότερο διαστητική, ενορατική και παρεστητική παρά λογική. Και σαν παιδί αναφοράς, ε, αναφέρονται πολύ συχνά σε καλλιτέχνε που του ονομάζουν σουρεαλιστέ πριν το σουρεαλισμό, όπω ήταν ο Ιερόνιμο Μπό, ο Πιτέτ Μπρέκελ, ο Φούσλι, ο Βίλιαμ Μπλέικ, ο Τιλόν Ρεντόμ και αρκετοί συμβολιστέ, και του συνδυάζουν με τι τέχνε των πρωτογόνων, όπου και εκεί υπάρχει βέβαια η, η μη λογική ερμηνεία του κόσμου, την τέχνη των παραφρόνων, όπου θεωρούν ότι από την αδυναμία του να συμπεριφερθούν λογικά, αλλά φροίσκιο ότι καθώ είναι φτάνουν σε μια πρόσβαση του κόσμου που είναι πιο διαστητική και πιθανόν να φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος και την αίσθηση των παιδιών και την ε, έκφρασή τους επειδή ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμα προλάβει να μπουν στα, στα καλούπια τα οποία η κοινωνία έτσι, προετοιμάζει για αυτά οπότε έχουν μια εκφραστικότητα που ξεπερνάει κατά πολύ αυτή τη λογική συμπεριφορά σαν μέσα και τεχνικές ο συλλαρισμός χρησιμοποιεί πάρα πολλά διαφορετικά μέσα και επειδή αναδιαρθρώνει την πραγματικότητα είναι πάρα πολύ συχνές οι τεχνικές εκείνες που παίρνουν τμήματα της πραγματικότητας και τα αναδιαμορφώνουν με διαφορετικούς τρόπους όπως για παράδειγμα το collage ή το φωτομοντάζ το κολάς και το φοντομοντά συνδέονται με την του ότι είναι συγκεμικές τεχνικές. Το ένα γίνεται φωτογραφικά, το άλλο γίνεται με χαρτιά, κατά κύριο λόγο τότε τουλάχιστον. Οπότε είναι θράψματα της πραγματικότητας, τα οποία αποδομούνται από το χώρο ή τις σχέσεις που είχαν και αναδομούνται μέσα από διαφορετικέ ε, προσπαθούν να αυσιοποιήσουν πολύ την έννοια του τυχαίου και την ενεργοποίηση της φαντασίας μέσα από τεχνικές όπως είναι το, ε, το αυτοματισμός, το φροτάζει το κρατάζ ε, και το ασαμβλάζ αλλά κυρίως το φροτάζει και το κρατάζ, αν αυτά σας φέρνουν το κινέζικα ε, είναι τα εξής, ναι, ο αυτοματισμός ε, είναι αυτοματισμός είναι αυτό που κάνουμε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και χωρί να σκεφτόμαστε τίποτα. Κάνουμε διάφορε μουτζούρε, οι οποίε μουτζούρε για του σουρεαλιστέ αποκτούν πάρα πολύ σημαντικό νόημα, διότι ήταν η στιγμή που δεν σκεφτόμασταν τι κάναμε, απλώ αφήναμε τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια τη συγκέντρωσή μα σε κάτι άλλο να βγαίνουν χωρί να το έτσι ελέγχουμε. Και αυτό το πράγμα θεωρούν οι σουρεαλιστέ ότι είναι δηλωτικό τη μη λογοκρισία τη έκφραση και ότι είναι αποκαλυπτικό αυτό που προσφέρει ο αυτοματισμός, όπως και η αυτόματη γραφή πάρα πολύ, όπως και η αυτόματη χειρονομία είναι, είναι πολύ σημαντικό και κληροδότησε και σε μεταγενέστερα κινήματα στο gesture painting στον αφηρημένο σε όλα αυτά κληροδότησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη δηλαδή η αφηρημένη εξπρεσιονισμό τη δεκαετίας του 50 και του 60 στην Ευρώπη και στην Αμερική από τον Φωτριέ μέχρι τον Σουλάνζ, από τον Ζάξον Πόλοκ μέχρι τον Ντε Κούνινγκ, στηρίχτηκαν με το ένα πόδι στου εξπρεσιονιστέ, του Γερμανού του για την έκφραση, και στου Σουρεαλιστέ. Οπότε άφησε μια παρακαταθήκη. Όσον αφορά αυτά που σα φαίνονται λίγο πιο άγνωστα σε λέξει, τον Ντε το φροντά για τον κρατά, τον Ντε είναι όταν πάνω σε μια επιφάνεια ε, κολλά την, ε, την βρέχης και ενώ είναι ακόμα νοπή, κολλά άλλα χαρτιά, άλλα χαρτιά, άλλα χαρτιά. Αυτό είναι σαν να λέμε χαλκομανία. Mm -hmm. Αυτοί όμω κάνουν το ντεκαρκομανί, δηλαδή καθώ έχουν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο, σαν παλίμπιστο σε πολλέ τρώσει. Λίγο πριν στεγνώσουνε, αλλά έχοντα κάπως στερεοποιηθεί, αρχίζουν και τραβάνε και τα σκίζουνε. Και επειδή αυτό το σκίσιμο γίνεται λίγο τυχαία, με την έννοια του ότι κάποια έχουν στεγνώσει και έχουν κολλήσει καλύτερα και κάποια όχι, βγαίνει ένα αποτέλεσμα σαν όπου υπάρχουν τα διάφορα στρώματα μπλεγμένα μεταξύ του και δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Θα σα δείξω πολύ ωραία παραδείγματα αντεκαλκομανί την επόμενη φορά. Το... Ε... Φροτάζει είναι αυτό που κάναμε μικρή, που παίρναμε ένα... Θα σα πω στο τέλος αυτό γιατί είναι σύνθετο. Ε, το φροτάζει είναι αυτό που κάναμε μικρή, από το φροτέ δηλαδή παίρναμε ένα νόμισμα και παίρναμε ένα χαρτί μαλακό λίγο γραμμαρίων και με το μολυβάκι κάναμε το ίχνος του, έβγαινε ένα αποτύπωμα. Φροτάζει δηλαδή είναι η... το ίχνος που αφήνει μέσω τη τριβή ενό μολυβιού μία ελαφρώς ανώμαλη επιφάνεια. Αυτοί δεν το κάνουμε σε νομίσματα τόσο, όσο σε φυσικά υλικά, σε κορμούς δέντρων, σε πετρώματα, σε τέτοια. Οπότε βγαίνει ένα ίχνος, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και το οποίο μετά το χρησιμοποιούν μέσα στα έργα. Το κρατάζει είναι πάλι για να κάνει με το τρίψιμο. Αυτό το Exclusive είναι ένα σαν παιγνίδι που κάνανε, όπου ζωγράφιζε, ο, ο ένας, ζωγράφιζε ένα, κάτι σε μία εικόνα, και το δίπλωνε, απέκρυπτε δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του και άφηνε μόνο την άκρη του. Το έδινε στον επόμενο, ο οποίος επόμενος έβλεπε μόνο την άκρη του και έκανε ένα brainstorming της δικής του έτσι, υποκειμενικής αντίληψης και το συνέχιζε με έναν τρόπο. Το δίπλωνε, το έδινε στον τρίτο, το δίνει στον τέταρτο. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία τέτοια παιχνίδια, διότι ε, ένας από του του ρεαλισμού είναι ακριβώς να πυροδοτήσει ε, την... Ε, το υποκειμενικό ασυνείδητο του καθενός θεωρεί δηλαδή ότι και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό εμφανίζεται την ίδια εποχή που εμφανίζονται οι, <σκυκλώσεις> τα πολιτροχικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Δηλαδή τη, τη δεκαετία του 20 και του 30 είναι ο σουρελισμός. Την ίδια εποχή που εμφανίζεται μια τάση «Rappel à Επιστροφή στην τάξη και μονοσήμα τη αντίληψη. Εκεί λοιπόν λέει ο σοριαλισμό ότι η λύση στα προβλήματα που έχουμε δεν είναι να θεσπίσουμε κανόνε που θα είναι απαραίτητοι για όλου οι ίδιοι και να λειτουργούμε σαν μηχανέ όπου θα παράγουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι να αξιοποιήσουμε την εσωτερική δυνατότητα του καθενός γιατί μόνο έτσι ο άνθρωπο θα απελευθερωθεί πλήρω και θα μπορέσει να είναι ισορροπημένο και οι ισορροπημένοι άνθρωποι κάνουν ισορροπημένε κοινωνίε. Αυτό ήταν σε πολύ κοντρική εποχή το σκεπτικό του. Οπότε λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο ω μέσα και τεχνικέ. Να, α πούμε, ένα έργο με την Καλκομμανή του Μαξ Έρνστ. πολύ ωραίο έργο, θα το δούμε αναλυτικά την επόμενη φορά που θα δούμε. Μαξ Έρνστ ε, που είναι Η Ευρώπη μετά τη βροχή, του 1942 α το κάνει. Και είναι αυτό το πράγμα. Υπέρ την αισθητική των ερυπείων. Η αισθητική των ερυπείων ήταν η ε, συνδε, συνδεδεμένη με τον ε, νεοκλασικισμό στις ε, αστικές βίλες ε, των Άγγλων και των Βρετανών φέρνανε κάποια μαρμάρινα στοιχεία τα σπάγανε και δημιουργούσαν την αισθητική των ερυπίων, μια νοσταλγία για το παρελθόν που είναι απότοκο και του ρομαντισμού από τη μία και του κλασικισμού από την άλλη. Οπότε παίρνει την αισθητική των ερηπίων και δημιουργεί έναν κόσμο ο οποίο είναι μετά την καταστροφή. Η Ευρώπη μετά την βροχή είναι ένα κόσμο μετά την καταστροφή, όπου δαιμονικά στοιχεία απολυθωμένα κατοικούν. Είναι ένα τόπο ο οποίο δεν κατάλαβε το όριο, το ξεπέρασε και κατέστρεψε ό,τι υπήρχε. Οπότε υπάρχει ένα είδο παλήμψη του, το οποίο δημιουργεί το απολύθωμα σαν αποτέλεσμα μια διεργασία. Αυτό έχει προκύψει μέσα από φροτάς, γρατάς και τεκαλκομανί. Κάνει δηλαδή διάφορες δοκιμές, από τρίβοντα κτλ. Και μετά τα ίχνη και τα αποτυπώματα που βρίσκει τα περνάει σε λάδι, είναι τώρα αυτό πάνω σε Μουσαμά. Τα περνάει σε λάδι και δημιουργεί αυτές τις σύνθετες συνθέσεις που είναι τα δάση, που είναι η πόλη, η εδότη μετά την βροχή κτλ. Εμείς όμως σήμερα θα επικεντρωθούμε κυρίως σε δύο καλλιτέχνες, που θα μπορούσαμε να του ονομάσουμε Νατουραλιστές του Φανταστικού όσο ασύμβατο αν φαίνεται αυτό αφού είναι, αφού είναι Νατουραλιστές πώς είναι του Φανταστικού δεν γίνεται ε, Νατουραλιστές του Φανταστικού είναι ένα όρος που έχει επινοήσει ένας ιστορικός ε, θέλοντας να πει ότι και ο Νταλί και ο Μακρίτ στα επιμέρους σημεία των έργων του χρησιμοποιούν πάρα πολύ νατουραλιστικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όντα και αντικείμενα αλλά η σύνθεσή τους γίνεται με ένα φανταστικό και υπερλογικό τρόπο. Ο Μαγκρίθ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γεννήθηκε το 1898 στο Λεσνέινστιδο Βέλ, ο Βέλγος είναι, και πέθανε το 1967. Έχει χιούμορ, είναι νυφάλιος, ε, συνεργάζεται για ένα μικρό διάστημα με τους ε, σουρεαλιστές του Παρισιού αλλά απομακρύνεται πάρα πολύ σύντομα γιατί τον ενοχλεί ο δοκματισμός με τον οποίο έχει τελικά συνδεθεί ο σουρεαλισμός του δεκαετία, τα τέλη του 20 και κάνει μία ζωή στο Βέλγιο αυτό το ωραίο παλικάρι είναι στα νιάτα του που γνώρισε τη Ζορζέτ ερωτευτήκανε και έγινε η μούσα του όλες οι γυναίκες που βλέπετε στα έργα του Μαγκρίτι είναι η Ζορζέτ η γυναίκα του, αγαπημένο ζευγάρι, εκτός από ένα διάστημα που ερωτεύτηκε μία, τώρα δεν μας ενδιαφέρουν να γιατί δεν συμβαίνει <Κι> περάνω, αλλά καμιά φορά, ναι, που ερωτεύτηκε μία μικρή, που έκανε, έκανε κάτι μαθήματα σχεδίου και τα λοιπά και ερωτεύτηκε για αυτό συμβαίνει. Καταλάβατε. Και, όμως δεν ήθελε να χάσει και τη Ζοζέτ και έβαλε τον καλύτερο του φίλο να να της θυμπέσει, με συγχωρείτε για την έφραση, να την αποπλανήσει λένε τα βιβλία και η Ζορζέ τσίμπησε επίσης με το φίλο του και έγινε μήλος ιστορία <Ρι> ναι ναι διότι αυτός ήθελε απλά ο φίλος του να την απασχολεί για λίγο έτσι ώστε να μη φανεί ας πούμε αυτό και έγινε μύλος και για ένα εξάμενο αλλά μετά τα ξαναβρήκανε και πεθάνανε παρεούλα Ωραίο ζευγάρι και είναι το μοντέλο του δηλαδή έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες στις οποίες όλα αυτά τα παράξενα και αλόκοτα συνειδημικά πράγματα που συμβαίνουν στα έργα του είναι το μοντέλο Ιζορζέτ κοιτάξτε εδώ ας πούμε μια πολύ ωραία φωτογραφία αυτής της εποχής ή εδώ τον ίδιον που ζωγραφίζει ε, το ζωγράφο και το μοντέλο του θα τα δούμε αυτά τα έργα Απλώς εδώ είναι ένα photo preview. είναι πλακατζίδες είναι κύριο και πλακαλίζει ταυτόχρονα. Είναι από αυτού που ζωγράφησε με κουστούμι και γραβάτα. Mm -hmm. Ναι. Έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίε που ζωγραφίζει και είναι στην πένα, με, με κουστούμι, με γραβάτα, είναι ένα κύριο. Φοράει πάρα πολύ συχνά σκληρό καπέλο, ημίψιλο κτλ. Είναι ένα κύριο, ο οποίο όμω κύριο μπορεί να κάνει τι μεγαλύτερε πλάκε που υπάρχουν. Το βλέπετε εδώ, με όλη την παρέα. Έχει μπλέξει με μια παρέα. Να και εδώ, τον βλέπετε μαζί με τον Αλέξανδρο όλα. Ε, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πάρα πολύ ο Μαγκρίτ, που κάνει βλάκε. Μέχρι το 1922-23 δουλεύει σε ένα έτσι κυβοφουτουριστικό και αφαιρετικό ιδίωμα. Έργα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και συγκλονιστικό. Μέχρι που βλέπει εκείνο το έργο που είδαμε την προηγούμενη φορά, το Σασόντα Μουρ, το τραγούδι τη αγάπη του Γιώργιο Τεκήρικο, και παθαίνει σοκ. Και λέει, αυτό είναι η ζωγραφική. Και από τότε αρχίζει και ζωγραφίζει με έναν τρόπο απομακρυνόμενο από τι κυβιστικές και φουτουριστικές αναζητήσει τη νεότητά του μέχρι τα 25. Αυτό, α πούμε, το έργο, The Birth of the Eidol, η γέννηση του Ιδόλου, είναι βασισμένο εντελώ σε αυτή την αντίληψη του Ντεκύρικο. Ετερόκλητα αντικείμενα που βρίσκονται σε ένα παράξενο χώρο μια εξέδρα που δεν καταλαβαίνουμε αν είναι το εσωτερικό, ενός περίπου δωματίου, μια φρουτωνιασμένη θάλασσα και ένα συνεφιασμένος ουρανός που θα μπορούσε να είναι τα πετσαρία του χώρου ή το άνοιγμα σε μια απεραντοσύνη σκοτεινή και απειλητική, ένας καθρέφτης που δείχνει το εδώ και το εκεί, τα μπιλιμποκέ, τα είναι αυτά τα ξύλινα παράξεν αντικείμενα που είναι από τη μία σαν ανεστραμμένα πόδια τραπεζιού αλλά ταυτόχρονα είναι και σαν τα πιόνια ή τα πουλια ενός άγνωστου παιχνιδιού. Ένα χέρι κρεμασμένο από το αντικείμενο αυτό και μία σειρά από άλλα αντικείμενα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια του έργου του να οργανώνονται σε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρακαταθήκη και ένα ρεπερτόριο. Ο Μαγκρίτ, ε, η θελημένα, δεν έχει στο έργο του καθόλου ζωγραφικό ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καν ζωγράφος, με την έννοια της ζωγραφικής και της ε, έτσι, αισθητικής πρόσδευσης. Ε, είναι ένας φιλόσοφος, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας παραμυθάς που αφηγείται ιστορίες με εικόνες. Τα έργα του έχουν μια τεχνική που είναι πολύ στεγνή. Ζωγραφικά δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Δεν χάνεσαι να ταξιδέψει στα χρώματα και στις, στα φώτα και στι σκιές όπω το Ρέμπραντ, στα δυνατά χρώματα όπω το Van Gogh, στην ένταση τη χειρονομία και τη πινελιάς όπω του εξπρεσιονιστέ, στη φευγαλαία αίσθηση έτσι τη στιγμή όπω τον εμπρεσιωνισμό, στι φόρμες και το παιγνίδι του όπω τον κυπισμό, στη γεωμετρία όπω τον Μοντριάνι, στον Πιέρω Ντελαφραντσέσκα. Όχι, κάτι τίποτα από αυτά. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουνε καν σημαστηματική φόρτιση είναι περισσότερο τα αποτελέσματα ενός στοχασμού πάνω στον κόσμο που μας περιβάλλει στον τρόπο που είναι φτιαγμένο και στη σχέση μας μαζί του επαναλαμβάνει πάρα πολύ συχνά τέτοια στοιχεία δηλαδή αν μελετήσει κάποιος το έργο του σε όλη τη διάρκεια της, της ζωής του μέχρι το 67 είναι Ιδέε οι οποίες επαναλαμβάνονται εμπλουτισμένες με καινούριο στοχασμό, με καινούργια σκέψεις και με καινούργια δεδομένα. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ τη φορτουνιασμένη θάλασσα που έγινε το κάδρο ή το άνοιγμα σε αυτό το δωμάτιο που από ανοιχτή εξέδρα γίνεται κλειστή. Δείτε το χέρι που αποκόπηκε ακόμα περισσότερο από τη μασκάλη, πήγε στον καρπό το κόψιμο και κρατάει ένα κόκκινο πουλί τοποθετημένο πια πάνω στο τραπέζι. Το έχει τοποθετηθεί στο πάτωμα, ο άνθρωπος απουσιάζει από εδώ και από εκεί τοποθετούνται αυτά τα παράξενα ανοίγματα τα οποία εμπλέκονται και με μια σειρά από τίτλους οι οποίοι είναι πολύ δυσνόητοι και πολύ περίεργοι και δημιουργούν αυτή την εικόνα ενός μυστηρίου την οποία φαίνεται σαν να θέλει να τη συντηρήσει για τους τίτλους θα σας πω μετά έχουν πολύ ενδιαφέρον τίτλοι αλλά σε αντίθεση με τους άλλους τίτλους στην ιστορία της τέχνης που μας βοηθούν να κατανοήσουμε το περιεχόμενο, εδώ οι περισσότεροι τίτλοι μάλλον μας αποτρέπουν από την ερμηνεία. Γι' αυτό το κάνει. Θα δούμε γιατί το κάνει με τους τίτλους... Πολύ συχνά αρχίζει η αίσθηση μιας πραγματικότητας με σημάδια του ντεκήρικο οι πλαγιές σκιές, η φωτισμή, ο μεταφυσικός χώρος η, η απουσία του ανθρώπου η έννοια της διάτρησης, τα ανδρίκελα όπου είναι σαν να εισβάλλει ο φυσικός χώρος με έναν παράξενο τρόπο και σιγά σιγά αρχίζουν αυτού του είδους οι ανατροπές η ευχαρίστηση ε, είναι μια προβολή έτσι, σημείων που τα συνδέουμε με συγκεκριμένα πράγματα και ο τρόπος που αναδομείται η σύνδεση του Μαγκρίτ είναι σαν να δημιουργεί ένα σοκ από τα στερεότυπα που υπονομεύει. Είναι σαμποτέρο, είναι σαμποτέρο Μαγκρίτ. Ένα, ένα παιδί είναι παιδί. Είναι αθώο, είναι αγνό, είναι καλό, έτσι νομίζουμε τουλάχιστον και ένα καθώς πρέπει παιδί που φοράει ένα καθώς πρέπει ρούχο είναι δυο φορές καθώς και αθώο και καλό και παιδί. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κάνει μια πράξη κανιβαλισμού, να τρώει ένα ομό πουλί και να το ευχαριστιέται κιόλας όπως μας λέει ο τίτλος. Αρχίζει σιγά σιγά δηλαδή και μα βάζει σε έναν κόσμο στον οποίο λειτουργούν αυτές οι ανατροπές. Πολύ καλή μελετήτρια του έργου του είναι η Σούζι Γκάμπλικ η οποία έχει και προσωπική επικοινωνία <Και> πολλά χρόνια μαζί του έχουμε ωραίες επιστολές που τις έχει στείλει ο Μαγκρίτ απαντώντα στα ερωτήματα ε, γιατί μέχρι τότε αρν, αρνιόταν να συνεργαστεί Δεν, αρ, αρνιέται την ερμηνεία ο Μαγκρίτ προσπαθεί να αυτό δηλαδή μια φορά ε, έκανε μια έκθεση και ήταν ήδη αναγνωρισμένος και έγραψε ένας κριτικός βέλβος μία μακροσκελέστατη κριτική στην εφημερίδα, όπου ερμήνευε τα έργα του. Και περήφανος ο κριτικός πάει στα εγκαίμια την άλλη μέρα, πάει να του συστηθεί, γεια σας, νοητάτε. Α, είστε εσείς που γράψατε όλα εκείνα στην εφημερίδα για την έκληση και το έργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, χαίρομαι πάρα πολύ και σα θαυμάζω. Σα θαυμάζω πραγματικά γιατί από όλα αυτά που γράφατε, εγώ δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου όταν έκανα τα έργα. Οπότε βλέπετε ότι σαμποτάρει κατά κάποιο τρόπο το όλο σύστημα τη ερμηνεία. Όμω με την Κάμπλιξ συνεργάστηκε πάρα πολύ ωραία και το βιβλίο του που κυκλοφορεί στα ελληνικά σε πολύ καλή μετάφραση είναι αποκαλυπτικό. Λέει αυτή λοιπόν, στου πίνακε του Μακρύτ διακρίνουμε γεγονότα από τα οποία λείπει η συνηθισμένη εσωτερική σχέση αιτίου και αι... Αποτελέσματο. Τα προβλήματα λύνονται όχι yeah. με τη βοήθεια νέων πληροφοριών, αλλά αναδιατάσσοντα όσα ήδη γνωρίζουμε. Όποιο αναζητήσει ένα πίνακα αυτό που θέλει, ποτέ δεν θα φτάσει στην υπέρβαση των προτιμήσεών του. Αντίθετα, αν κάποιο εχμαλωτιστεί από το μυστήριο μια εικόνα που αντιστέκεται σε κάθε είδου εξήγηση, μπορεί να νιώσει ένα στιγμιαίο πανικό. Για το Μαγκρίτ, αυτό που έχει σημασία. Είναι ακριβώς οι στιγμές του πανικού, αυτές οι προνομιακές στιγμές που υπερβαίνουν τη μετριότητα και που δεν είναι από αναγκαστικά κάποιου έργου τέχνης. Το χαρακτηριστικό του φιλοσόφου είναι να αμφιβάλλει για ό,τι θεωρεί συνήθω δεδομένο, να σκέφτεται ότι το κάθε τι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και διαφορετικό. Το ζήτημα είναι να αμφισβητεί κανεί τι στερεότυπε συνήθειε του μυαλού, αφού μόνο μια εσκεμμένη ανατροπή των συνηθισμένων βεβαιοτήτων θα απελευθερώσει τη σκέψη και θα ανοίξει τον δρόμο προ την αυθεντική αποκάλυψη. Και είναι ακριβώ αυτό που λέει. Οπότε δημιουργείται ένα κόσμο στον οποίο γνώριμα και μη γνώριμα στοιχεία κατοικούν, είναι αυτό που λέγανε όλοι οι σουρεαλιστέ για τη σύνδεση του ονείρου με την πραγματικότητα. Σε αυτό το παράξενο δάσος, όπου τα δέντρα δεν είναι δέντρα, αλλά πιλβοκέ, και επειδή τα πιλβοκέ αυτά είναι ξύλινα ή ματρά, τα ονομάζει αλλού, ε, γίνονται οι κορμοί ενο δέντρου σαν να καταργούν αυτήν την ευκρίδια αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Ξέρουμε ότι όταν πάρω το δέντρο, που είναι ένα ζωντανό οργανισμός, και το κόψω, το δέντρο θα νεκρώσει. Θα το βάλω στον τόρνο, θα του φτιάξω το σχήμα και από εκεί και πέρα θα μείνει στην αιωνιότητα ή για κάποια χρόνια έστω, ως ένα συγκεκριμένο άψυχο αντικείμενο. Εδώ αυτά τα τορναρισμένα ξύλινα ματράκ βγάζουν κλαριά, βγάζουν φύλλα και δημιουργούν ένα παράξενο δάσος. Mm. Τα φύλλα αυτά δεν είναι κανονικά είναι περισσότερο θα λέγαμε φύλλα ονείρου από τα οποία τα φιλώματα αποκτούν αυτές τις ροζ, γαλάζιες και μοβαντάβιες. Μέσα σε αυτόν τον παράξενο χώρο οι άνθρωποι είναι σαν να παίζουν ένα στο παιγνίδι. Πλάσματα που μοιάζουν με θαλάσσιες και λόνες σαν ζέπελη και σαν μπαλόνια καθώς αυτοί οι άνθρωποι σαν υπνοδισμένοι παίζουν ένα παιγνίδι που μα είναι άγνωστο. Μια κρυμμένη γυναίκα σε ένα ερμάριο τους παρακολουθεί αλλά δεν μπορεί να μας αποκαλύψει τα μυστικά τους που τα γνωρίζει προφανώς γιατί το στόμα της δεν της δίνει αυτή τη δυνατότητα. ο επαπιλούμενος δολοφόνος τρία επίπεδα ένας παράξενος χώρος βλέπετε η τεχνική του είναι αυτό που λέμε dry matter of fact δεν έχει καμιά ζωγραφικότητα έχει μια ηθελημένη στεγνή απεικόνηση ώστε να μην με παρασύρει η γοητεία της ζωγραφικής που λέγαμε πριν αλλά να σκεφτώ όχι τόσο να αισθανθώ να σκεφτώ να σκεφτώ τι να σκεφτώ βλέπω ένα παράξενο χώρο στο κεντρικό μέρος του οποίου, πάνω σε ένα κρεβάτι, υπάρχει ένα πτώμα. Ένας άντρα καλοντημένος έχει αφήσει τη βαλίτσα του, περαστικό θα ήτανε, και το σακάκι του και το καπέλο του στην καρέκλα και βάζει ένα δίσκο στο γραμμόφωνο και ακούει αυτή την παράξενη μουσική. Περίεργο είναι, γιατί αν αυτός τη δολοφόνησε, δεν έπρεπε να φύγει, θα τον βρουν. Υπάρχουν και μάρτυρες. Στο παράθυρο που ατενίζει ένα παράξενο τοπίο με περίεργα βουνά υπάρχουν τρεις μορφές που σαν παρατηρούν. Παρατηρούν ή δεν παρατηρούν. Είναι μάρτυρες ή είναι απλά κάποια διακοσμητικά στοιχεία στο πρεβάζι. Αλλά φαίνεται να καθυστερεί. Ξεχάστηκε με τη μουσική και δεν φεύγει να γλιτώσει και τον περιμένει η αστυνομία. Τον περιμένουν οι τετέκτοι της αστυνομίας να τον συλλάβουν. Ο ένας κρατάει ρόπαλο, ο άλλος κρατάει δίχτυ. Αλλά τι αστυνομία είναι αυτή με ρόπαλο και δίχτυ. Ο, η αστυνομία έχει τα μέσα, είναι πρωτόγονη αστυνομία. Την εποχή των Παγετώνων, την εποχή του Ηρακλή. Ε, τόσο καλωδημένοι άνθρωποι σημερινοί να κρατάνε το ρόπαλο και το δίχτυ. Και αυτός πώς είναι τόσο νηφάλιος, ενώ μόλι έχει διαπράξει ένα έγκλημα. Μήπως δεν είναι αυτό που το σκότωσε. Αλλά και ο τίτλος μου το λέει. Ότι είναι και απειλείται να συλληφθεί. Ε, από πού αντλεί αυτή την υφαλιότητα. Ε, ποιο παράξενο τρόπο. Δηλαδή παίρνουμε, ε, βλέπετε όταν διαβάζουμε στις ακούμε για διάφορα γίνονται, δόξα του Θεού, ένα σωρό κάθε μέρα. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταί, τι έγινε, ποιο είναι το καλό. Κα... Κάνουμε μία προβολή όλων των στερεοτύπων που κουβαλάμε, την πληροφορία ή την εικόνα που έχουμε. Και αυτό μας οδηγεί σε μια έτσι προδιαγεγραμμένη συμπεριφορά. Ο Μαγκρίτ προσπαθεί να μου δώσει τέτοια στοιχεία μέχρι ένα σημείο και μετά... Ε, δεν μπορώ να τα κολλήσω μεταξύ τους, το ένα αναιρεί το άλλο. Οπότε δημιουργείται μια πολύ περίεργη κατάσταση όπου στην προσπάθεια μου να βγάλω ένα συμπέρασμα και να ερμηνεύσω αυτά που βλέπω, τα βήματα που με βάζει να ακολουθήσω παρατηρώντας την εικόνα σκαλώνουνε και δεν μπορώ να φτάσω στο συμπέρασμα. Εωρείται κατά κάποιο τρόπο το μυστήριο, είναι θα θέλει να σαμποτάρει τον τρόπο που ο άνθρωπος του δυτικού κόσμου συνάπτει μια σειρά συσχετισμών λογικών για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα και να νιώσει την ασφάλεια ότι έτσι κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα μέσα από αυτή τη σειρά των λογικών συσχετισμών. Οπότε κάνει αυτό το πράγμα με ένα πάρα πολύ παράξενο τρόπο οδηγώντας μας σε μια σε πρώτη φάση τουλάχιστον αμηχανία θα μπορούσαμε να πούμε Όπω γίνεται συνήθω, γιατί συνήθω στου ζωγράφου που έχουν μια εξέλιξη ζωγραφική έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κάποιου τι περιόδου. Τι συμβαίνει και αλλάζουν και τι καινούριο φέρνουν σε κάθε περίοδο. Εδώ δεν υπάρχουν περίοδοι. Υπάρχουν περισσότερο θέματα τα οποία φαίνεται να τα επεξεργάζεται συνέχεια και συνέχεια από τη δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 60. Οπότε το έχω οργανώσει γύρω από θεματικέ ενότητε που είτε σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα που επαναλαμβάνεται εμπλουτιζόμενο, είτε σχετίζεται με κάποια ανησυχία ή με ένα εύρημα. Η όλη του ζωγραφική στηρίζεται σε ευρήματα. Ένα από τα αγαπημένα του θέματα είναι ο χαμένο αναβάτη. Ο χαμένο αναβάτη είναι ένα άνθρωπο που καβαλάει ένα άλογο και. Ξέρετε, τα βλέπουμε το πρώτο του, 26. Αυτό λέει και perdu, είναι το πρώτο αυτής της σειρά. Είμαστε και εμείς καμιά φορά σαν ένα χαμένο αναβάτη. Η κίνησή μας είναι παγωμένη. Καμιά φορά προχωράμε στην καθημερινότητά μας, περιφέρουμε το σώμα μας από εδώ και από εκεί, από τα δωμάτια στους δρόμους, από το γραφείο στο σπίτι, στη διασκέδαση και καμιά φορά νιώθουμε και εμείς σαν αυτό το χαμένο τζόκι, την αίσθηση ότι δεν μετακινηθήκαμε καθόλου δεν, δεν προχωρήσαμε μπορεί να κάναμε πάρα πολλά πράγματα σαν φυσικές κινήσεις στη διάρκεια της ημέρας της εβδομάδας, του μήνα ακόμα και του χρόνου αλλά δεν πήγαμε πιο πέρα και πολλές φορές νιώθουμε και εμείς αυτή την πολύ παράξενη αίσθηση σαν να βρισκόμαστε σε ένα δείχτη που έχει απλωθεί πάνω σε μια σκηνή σαν η ζωή μας να είναι μια σκηνή ένα κόσμος Θεατρικό, πάνω στον οποίο έχει απλωθεί ένα χαρτί, ένα πανί, που κάποια αόρατη μοίρα έχει ορίσει κάποιες χαράξεις σαν τον ιστό μια αράχνη, που μας έχει και μας παγιδεύσει ο χρόνος και η μοίρα, όπως η αράχνη τα θύματά τη, πάνω σε αυτό το παράξενο ιστό καλπάζουμε, χτυπάμε τα καπούλια του αλόγου, αλλά βρισκόμαστε παγιδευμένοι σε αυτή τη σκηνή του χρόνου όπου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γύρω μας είναι τα μπιλμποκέ με τα ξύλινα στοιχεία τους που εδώ είναι γεμάτα παρτιτούρες γιατί είναι αυτή η παράξενη μουσική του χρόνου, χειμωνιάτικη γιατί τα δέντρα μπιλμποκέ, ματρά έχουν ρίξει τα κλαδιά και αισθανόμαστε κι εμείς αυτή την, την παγίδα, τον τρόπο της ακινησίας που προκύπτει από τη φαινομενική κίνηση, της ζωής που προκύπτει από τη θεατρική πράξη. Εδώ, εμείς πάλι, σαν ένας καμένος τζόκεϊ, βρισκόμαστε σε ένα αλλιώτικο δάσος, χωρίς το δίκτυο χωρίς τη μοίρα, ε, το δάσος όμως αυτό είναι παράξενο. Είμαστε ακινητοποιημένοι σε μια στιγμή του χρόνου, όπου μπορούμε επιτέλους για λίγο να δούμε το δέντρο και το δάσος, να δούμε ταυτόχρονα το όλον και το μέρος, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν παιδιά αυτής της δυτική λογικής, που την κληρονομήσαμε από την αναλυτική σκέψη του Αριστοτέλη και την εξελίξαμε αυτή πάρα πολύ με την επιστήμη και το διακοινισμό mm. στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε κάτι ε, είναι πολύ δύσκολο και το σπάμε σε τόσο μικρότερα κομμάτια όσο είναι ικανά να μας δώσουν μια ερμηνεία στη συνέχεια παίρνουμε τα συμπεράσματα που βγάλαμε μελετώντας το κάθε ένα μικρό κομματάκι και ξαναφτιάχνουμε το όλον αλλά αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα δεν μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα το δέντρο και το δάσος, το μέρος και το όλον. Εδώ όμως βρεθήκαμε σε ένα δάσος όπου μοιάζει με ένα τόπο ονείρου, όπου το μέρος και το όλον είναι μαζί. Τα νεύρα του φύλου είναι και τα κλαριά του δέντρου. Ο μίσχος του φύλου είναι και ο κορμός του δέντρου. λέγαμε για την κατάθμιση όσων δεν καταλαβαίνουμε και την ερμηνεία είναι αυτός ο τρόπος της αναλυτικής σκέψης μας τα κουτάκια του μυαλού μας όπου βάζουμε το κάθε τι από τα φυσικά στοιχεία μέχρι τα αντικείμενα από το αίσθημα μέχρι την ύλη ακόμα και αυτά που δεν καταλαβαίνουμε τα βάζουμε και αυτά σε ένα κουτάκι του μυαλού τα υλικά τα φαινόμενα, τη φωτιά όσα μας διεγείρουν το γυναικείο σώμα, το σώμα γενικότερα, τη φύση, τα δέντρα, τη βλάστηση, τον αστικό χώρο, τα σπίτια, την απεραντοσύνη του ράνου και όσα δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα σφαιρικά ε, βαρύδια που έχουν κολλήσει πάνω σε μια σημαίνια μεταλλική κουρτίνα και αυτά σε ένα κουτάκι τα βάζουμε και το χωρίζουμε στα έξι στοιχεία. Αλλά είναι λίγο αφαίρετα αυτά τα κουτάκια είναι λίγο ασύμετρος ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί είναι λίγο ανισόρροπη η σχέση ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία και πολλές φορές αυτά τα κουτάκια δεν έχουν σχέση μεταξύ τους είναι, είναι σαν κατηγορίες που δεν μπορεί να ενταχθούν σε μια λογική κατηγοριοποίηση και αυτό το κουτί του μυαλού με τα κουτιά απλώνεται και δημιουργεί το, το δικό μας κάστρο, το δικό μας χώρο. Πολλές φορές θα μπορούσαμε να πούμε για τη δική μας φυλακή. Και ο σουρεαλισμός αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει να κανόνι, να γκρεμίσει αυτά τα κουτάκια γιατί αισθάνεται ότι είναι η φυλακή μας. Μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να είναι πρακτικά, μπορεί να είναι χρήσιμα, μπορεί με αυτά να συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό, αλλά είναι η σκλαβιά μας. Και εδώ βρισκόμαστε στο κατόφλι της ελευθερίας, της λέγεται το έργο. Στο κατόφλι της ελευθερίας, όπου την επόμενη στιγμή θα πυρσοκροτήσει αυτό το κανόνι, θα διαλυθούν τα κουτάκια του μυαλού και πιθανόν να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν ενώ δεν το ξέρουμε. Και τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα. Βλέπουμε τα φαινόμενα και νομίζουμε ότι είναι αυτό που βλέπουμε. Ψάχνουμε να τα πάρουμε, να τα βάλουμε σε κουτάκια σε στοιχεία. Δεν με ποτέ ότι αυτό που βλέπουμε μπορεί να είναι ένα επίπεδο και ότι κάτω από αυτό το επίπεδο, να υπάρχει κάτι άλλο και από αυτό το κάτι άλλο, κάτι άλλο... ότι όλα αυτά που βλέπουμε μπορεί να είναι τα επίπεδα μιας πραγματικότητας στο πάνω επίπεδο μπορεί να είναι η θάλασσα, η φύση στο κάτω ένα δάσος στο παρακάτω το σπίτι που ζούμε, η γειτονιά μας, ο χώρος όλα αυτά θα μπορούσε να είναι τα επίπεδα, τα επίπεδα μιας ανάγνωσης γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν είναι ενιαίος, θα είναι προσπελάσιμος μέσα από μια τέτοια διαφοροποίηση επιπέδων. Και όταν κοιμόμαστε απρόσεκτα, όπως αυτός, The Reckles Slipper, αυτός κοιμάται απρόσεκτα μέσα στο, στο κουτάκι μας, στο ξύλινο πλαίσιο το καβούκι μας, χουχουλιασμένοι από την ασφάλεια της κουβέρτας, φαίνεται η επιθυμίες ή τα όνειρά μας να ξεγλιστρούν και να αποτυπώνονται πάνω σε μια μαλακιά και εύπλαστη πλάκα, αλλά επειδή αποτυπώνονται εν είδη συμβολισμών, αντλεί από την ερμηνεία των ονείρων του Φρόιτ το βιβλίο, αντλεί τα σύμβολα, και παίρνει και τα πικονίζει το κερί, το πουλί, ο καθρέφτης, το καπέλο, το μήλο, ο φιόγκος γιατί έτσι καθώς κοιμόμουνα γλιστρίσαν όλα αυτά και αποτυπώθηκαν σε, ένα, σε μια μνημιακή πλάκα που σαν, ένα, σαν τις στήλες των Μεσοποτάμιων υψώνεται σε αυτό το παράξενο χώρο. Εγώ με την ασφάλεια του κουτιού μου και της κουβέρτας μου και οι επιθυμίες που βγαίνουν στα όνειρά μου με έναν τρόπο που ούτε και εγώ αναγνωρίζω. Αλλά τι γίνεται με αυτά που μας αποκρύπτονται Λέμε. Τι υπάρχει από πίσω Ένα έβριμα που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά Είναι αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην απόκρυψη και την αποκάλυψη mm. Το οποίο το ενισχύει Ενισχύει όλο ένα και περισσότερο Η επινόηση της ζωής mm. Ιεραστές, Λεζαμάν mm. Ένα άντρα και μια γυναίκα ερωτευμένη για να φιλιούνται σε έναν προσδιορίστο χώρο που αρχικά παραπέμπει σε ένα εσωτερικό αλλά στη συνέχεια ανοίγει σε μια περατοσύνη που δεν καταλαβαίνουμε αν είναι ο χρόνος της ή αν είναι απλά ένας ορίζοντας αγκαλιάζονται φιλιούνται με πάθος πιθανών αλλά δεν μπορώ να το δω ούτε και αυτοί βλέπουν ο ένας τον άλλον, αλλά είναι εραστές, αγαπιούνται. Η απο... Θα επανέλθω. Η, απο... η απόκριψη και η αποκάλυψη το τραβάει πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή διαβάζει όλες αυτές τις φοβερές ιστορίες του φαντόμα του Πιερσουβέστ και του Μαρσέλα Λέν, όπου ο φαντόμας είναι ένας παραβάτης ένα ο που έχει αναστατώσει μια ολόκληρη πόλη και που καταφέρνει πάντα να ξεφεύγει, κρύβεται. Σε αντίθεση με άλλα αστυνομικά μυθιστορήματα, ο Φαντομά νικάει. Δηλαδή η αστυνομία δεν καταφέρνει ποτέ να τον βρει. Έχουμε δηλαδή την τάση και με το Σιμενόν αργότερα εκεί στο Βέλγιο και με το Φαντομά τότε της έλξης που ασκεί η ικανότητα ενός παραβάτη να μη συλλαμβάνεται ποτέ από τον νόμο. Αυτό είναι ένα έργο του Μακρύτ που το κάνει αργότερα η επιστροφή της φωτιάς, της φλόγας και επανεργόμαστε στην απόκριψη και στην αποκάλυψη. Όταν ήταν μικρός, 13 χρονό, ζούσανε στο χωριό, στο Λεχνέ, στην άκρη του χωριού στο τελευταίο σπίτι, δίπλα από το χωριό, σε μια απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από το σπίτι τους, περνάγε ένα ποτάμι. Η μάνα του υπνοβατούσε, το ξέραν ότι υπνοβατούσε και συχνά την πιάνανε τη νύχτα να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι. Είχαν το νου τους, γιατί ήταν επικίνδυνο αυτό για να υπνοβατή. <ΣΣΣ> Κάποια στιγμή ο 13χρονος Ρενέ ξύπνησε από πάρα πολλέ φωνέ και φασαρίε. Η μάνα του είχε χαθεί. Δεν τη βρήκαν πουθενά. Ψάξανε το σπίτι, ψάξανε την αυλή, ψάξανε το παρακείμενο δάσος. Δεν υπήρχε πουθενά. Πήραν πυρσού και είχαν τη νύχτα όλο το χωριό, αναζητώντα τη. Προς το πρωί, που χάραζε, βρήκαν ένα πτώμα που είχε ξεβράσει το ποτάμι. Ε, είτε ήτανε το νυχτικό της που της έκρυβε το πρόσωπο είτε ήταν ένα που είχε βάλει αστυνομία για να σκεπάσει το πτώμα δεν ήμασταν πολύ σίγουροι για το τι ήτανε, αλλά ο Ρενέ ήταν παρών και βρέθηκε εκεί απέναντι σε αυτό το δίλημα είναι η μάνα μου μάλλον είναι η μάνα μου μου φαίνεται ότι την αναγνωρίζω ε, θέλω να σηκώσω το πανί να δω ότι είναι η μάνα μου και να βεβαιωθώ να αποκαλυφθεί η ταυτότητα αυτού του νεκρού σώματος. Αν όμως το σηκώσω, θα πονέσω πολύ. Θα φτάσω σε ένα τέλος, συνειδητοποιώντας ότι πια δεν έχω μάνα. Δεν ξέρω αν το θέλω. Αν το αφήσω το πανί και δεν αποκαλυφθεί, ε, θα, δεν θα ξέρω την αλήθεια και δεν θα ξέρω αν είναι η μάνα μου, αλλά... Θα ζω πάντα με μια ελπίδα ότι αυτό το πτώμα που ξέβρασε το ποτάμι μπορεί και να μην ήταν η μάνα μου και θα τρέφω μέσα μου μια ελπίδα ότι μετά από χρόνια μπορεί η μάνα μου να ξαναβρεθεί. Δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω την αποκάλυψη που θα μου δώσει τη γνώση, τη βεβαιότητα, την αλήθεια ή αν την προσεγγίσω θα με πονέσει τόσο που θα καταρρέψω και θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή ή προτιμάω μήπω την απόκριψη. Το δίλημα του ανθρώπου απέναντι στην απόκριψη και την αποκάλυψη δίνεται πολύ εμβληματικά με αυτόν τον τρόπο σε αυτά τα έργα. Κεραστές που κολλάνε μπορεί κάποιος να πει ε, πόσες φορές επιλέγουμε έναν άνθρωπο όχι επειδή μας έφερε η μοίρα κοντά αλλά επειδή είναι αυτό που θέλαμε είναι αυτό που καλύπτει τι ανάγκες μας είναι αυτό που επιζητούσαμε και ζούμε μαζί Του. Πολλές φορές μοιραζόμαστε μια ολόκληρη ζωή μαζί Του. Και καμιά φορά έχουμε σημάδια ότι ίσως δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελες, αλλά αρνιόμαστε να σηκώσουμε αυτό το πανί και να ξύσουμε και να δούμε τι υπάρχει παρακάτω. Γιατί αυτό το παρακάτω μπορεί να μας πονέσει γιατί θα ανακαλύψουμε μια εικόνα αυτού του άλλου ανθρώπου που είναι κάτι άλλο από αυτό που επιθυμούσαμε και αυτό μπορεί όχι απλά να μας ξεβολέψει, αλλά να μας αναστατώσει και να μας οδηγήσει μετέωρους σε μια κατάσταση που δεν έχουμε τίποτα. Καμιά φορά μπορεί να προτιμάμε να έχουμε αυτό που έχουμε γιατί μας καλύπτει και να μην θέλουμε να δούμε μια βαθύτερη αλήθεια του και πολλές φορές και ο ίδιος άλλος άνθρωπος μπορεί να θέλει το ίδιο. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να αγαπάμε έναν άνθρωπο χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να αποκαλύψουμε κάποια πράγματα που υπάρχουν από πίσω που θα έκαναν αυτή τη συντροφικότητα και αυτή τη σύμβαση να καταρρέψει. Α, θέλω να σα πω με αυτό το ότι σε κάποιο βαθμό Όλα όσα βιώνει ένα άνθρωπο και όλα όσα ζωγραφίζει βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε προσωπικά στοιχεία και βιωματικά. Εδώ έχω ένα τέτοιο παράδειγμα μόνο ένα, αλλά μα οδηγεί στο να καταλάβουμε το δίλημα απέναντι στην απόκρυψη, στην αποκάλυψη. Στα ίδια τα έργα όμω, ο τρόπο που το δίνει είναι ένα τρόπο πολύ ελληματικό λιτός και οικείος. Ο μαγκρί δεν δουλεύει μέσα από ζωγραφικές ποιότητες. Υπάρχει αυτή η στεγμή απεικόνηση. Υπάρχει, δεν υπάρχει η ρητορική της ογραφικής η γοητεία των χρωμάτων. Mm -hmm. Αλλά υπάρχει αυτή η απεικόνηση της σκέψης με έναν τρόπο όπου τα οικία πράγματα αναδιαρθρώνονται και αποδίδονται μέσα από την αποκάλυψη κάποιων άλλων αληθιών. Γι' αυτό λέγαμε πριν για την έννοια του φιλοσοφικού στοχασμού. Εδώ, σε αυτή την εκδοχή του 28, πάλι λες αμα, ε, κοιτάζουν και εμάς. δεν είναι απλά απορροφημένοι ο καθένας στην αγάπη του για τον άλλον ή για αυτό που θέλει να είναι ο άλλος. Εδώ, Κοιτάζουν, ποζάρουν σαν μια φωτογραφία σε ένα τοπίο που κοιτάνε το φακό του φίλου τους που τους φωτογραφίζει και στο φακό δείχνουν αυτό πάλι που αποκρύπτεται, αρνούμενοι να αποκαλύψουν αυτό το οποίο υπάρχει από πίσω. Άλλο στοιχείο το οποίο ανατρέπει τη λογική της πρόεδρος της είναι ο τρόπος που λειτουργεί η κλίμακα. Οι κλίμακες πολύ συχνά στα έλα του Μαγκρίτ και την Καλή ε, δεν είναι φυσικές. Ανατρέπεται η φυσική κλίμακα ή διασαλεύεται σε κάποιο βαθμό, όπως εδώ. οικία και γνώριμα αντικείμενα, τοποθετημένα όμως σε διαφορετικές κλίμακες μεταξύ τους δημιουργούν έναν χώρο που γίνεται σχεδόν απειλητικός. Ένα μήλο που δεν είναι ένα απειλητικό αντικείμενο, δεν είναι τίποτα, είναι ένα φρούτο. Όμως εδώ το μήλο μεγαλώνει, μεγαλώνει και καταλαμβάνει όλο το ζωτικό χώρο ενός δωματίου. Μια διάχυτη απειλή πλανιέται στην ατμόσφαιρα. Όπως είχε πει και ο Αραγόν σε ένα κείμενο που προηγείται, πολύ λίγο πολύ χρόνια πριν του... Τα παιδιά ποιητέ, αλλά όχι οι μερικέ μερικές φορές καθυλώνουν την προσοχή τους σε ένα αντικείμενο σε βαθμό που με τη συγκέντρωσή τους να το μεγαλώνουν, να το μεγαλώνουν τόσο που να καταλαμβάνει ολόκληρο το οπτικό τους πεδίο, να αποκτά μια μυστηριώδη όψη και να χάνει κάθε σχέση με τον προορισμό του. Οι τι μεταπτώσει ανάμεσα στη γοητεία και την ανησυχία τις έχουμε και στα ταξίδια του Γκάλιβερ και στην αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, στη λογοτεχνία αντίστοιχα πώς δηλαδή η, η αλλαγή της κλίμακας δημιουργεί μια περίεργη σχέση όταν άλλο είναι μικρότερο μια θέση ισχύω, όταν άλλος είναι μεγαλύτερο μια, μια σχέση φόβου και το πιο κοινότοπο αντικείμενο όταν αλλάξει και μετατραπεί σε personal values, έτσι το ονομάζει, οι προσωπικές αξίες, ένα δωμάτιο που κάποια αντικείμενα βρίσκονται στη φυσική τους κλίμακα. Το κρεβάτι, τα χαλιά, το ξύλινο δάπεδο, την τουλάπα. Κάποια άλλα όμως καθημερινά αντικείμενα, το βουρτσάκι ξυρίσματος, το σαπούνι, το σπιρτόξυλο, η χτένα το ποτήρι, μεγεθύνονται σε ένα τέτοιο, με ένα τέτοιο τρόπο, κατοικώντα πάρα πολύ παράξενα αυτό το χώρο, όπου το καθημερινό από οικείο γίνεται ανίκιο και μας μεταφέρει σε ένα δωμάτιο όπου η τύχη είναι ο ουρανός, όπου η ασφάλεια του μέσα εξαφανίζεται μέσα από την ενεώρηση στο έξω, αλλά που κάποια σημεία όπως η γύψινη οροφή αγκυρώνουν αυτό το στοιχείο ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά είναι η λεγόμενη ανθρώπινη κατάσταση, έτσι ονομάζει κάποια από αυτά τα έργα αυτή της σειράς που είναι οι συνέχειες και ασυνέχειες ζωγραφικού και πραγματικού χώρου. Εδώ θέτει για πρώτη φορά αυτή την, την έννοια της αναπαράστασης. Τι είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι μια οπτικοποιημένη απόδοση της πραγματικότητας. Συνήθως πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μια Ζωγραφιά, μια φωτογραφία. Η ανθρώπινη κατάσταση, ένα έργο το 1933, μας βάζει για πρώτη φορά σε αυτή τη σχέση. Είμαστε σε ένα κλειστό δωμάτιο, μπροστά στο παράθυρο του οποίου υπάρχει ένα καβαλέτο. Κάποιος καλός ζωγράφος ζωγράφιζε το τοπίο απ' έξω. Το τοπίο συνεχίζεται από το καβαλέτο και το πίνακα στο αληθινό τοπίο, γιατί ταυτίζονται. Είναι το ένα. Το ζωγραφικό και το πραγματικό ταυτίζονται. Και αυτό μας δίνει μια αίσθηση της βεβαιότητας του νατουραλισμού ότι η ζωγραφική απεικονίζει το πραγματικό. Είναι η συνέχειά του. Μόνο η γραμμή του ε, καβαλέτου, του, του καρχιζομένου Μουσαμά μας δίνει αυτή την αίσθηση κατά τα άλλα, το τοπίο είναι σαν να συνεχίζει. Αν ερχόταν κάποιος άνθρωπος και έπαιρνε αυτό το καβαλέτο από εκεί, αυτό που θα βλέπαμε θα ήταν το τοπίο, αλλά μας ενσπίρει μια αμφιβολία. Είναι το τοπίο από πίσω. Είναι η θάλασσα αυτό που συνεχίζει. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο ζωγραφικό και το πραγματικό. Εδώ έφυγε το καβαλέτο και ήρθε μια πέτρα και έσπασε το τζάμι. Και καταλάβαμε ότι αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα ως πραγματικό, το οποίο εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μέσα από το τζάμι, δεν ήταν πραγματικό. Αυτό που νομίζαμε ότι είναι πραγματικό ήταν μια ζωγραφιά πάνω σε ένα τζάμι που βλέποντα το όλοι την αίσθηση του πραγματικού. Κάποιο παλιόπαιδο που έριξε την πέτρα και έσπασε το τζάμι μας αποκάλυψε χωρίς να το θέλει ότι αυτό που νόμιζες για πραγματικότητα σε όλη σου τη ζωή δεν ήταν παρά μια αναπαράστασή της. <χω> Εντάξει δεν πειράζει όμως αυτό που βλέπω τώρα είναι το πραγματικό αλλά πλέον έχει μπει μέσα με αυτό ο σπόρο τη αμφιβολίας είναι το πραγματικό. Ή θα έρθει κάποιο άλλο παλιόπαιδο με κάποια άλλη πέτρα και θα το σπάσει πάλι και θα δω κι εγώ. Ότι και αυτό ήταν ένα τζάμι. Ποια είναι η σχέση με το πραγματικό. Πώ μπορώ να το προσλάβω, Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Μισελ Φουκό που λέγεται ή λέξη και τα πράγματα. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μακριτ που λέγεται ή λέξη και τα πράγματα, λεμό ελεσώ, και υπάρχει ένα βιβλίο του Μισέ Φουκό που λέγεται ηλέξει και τα πράγματα, όπου ε, και σε πολύ ωραία μετάφραση. Όπου, γνώση, όπου. Δύσκολο, δύσκολο, πολύ. Όπου ο Φουκό. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Όπου ο Φουκό θέτει το θέμα του υποκειμένου και τον τρόπο που προσλαμβάνει την πραγματικότητα. Πώ προσλαμβάνουν την πραγματικότητα και αν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα ή είναι η υποκειμενική του καθενός και όλο αυτό. Το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με το αυτό. Και έχουμε και ένα ωραίο γράμμα του Μαγκρίτ. Που γράφει στο Μισελ Φουκώ έχοντα διαβάσει το βιβλίο του Λεμό Ελαισόζ. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε αυτό, την πραγματικότητα και την απεικόνιση. Ε, στους δρόμους του Ευκλήδη, όπου πάλι μπαίνει το θέμα αυτό, βλέπω πάλι το καβαλέτο μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο. Εδώ μπαίνει και ένα καινούριο έβριμα, πάω πιο κοντά να το δούμε, όπου το, ο κόνος του πύργου και ο κόνος του δρόμου είναι σαν δύο παρόμοια στοιχεία. Αλλά το ένα είναι τρισδιάστατος κόνο ενός πύργου, ενώ το άλλο είναι η πεπερατότητα του ματιού που προσλαμβάνει την προοπτική του δρόμου σαν ένα τρίγωνο ξανά. Ο κόνος γίνεται τρίγωνο, ο δρόμος γίνεται τρίγωνο, δυο ισομεγέθη τρίγωνα ενώ είναι δυο στοιχεία πολύ διαφορετικά μεταξύ τους το έβρημα του καβαλέτου και της πραγματικότητας μένει και μπαίνει και ένα καινούριο έμπρημα του τρόπου που αποδίδω τη πραγματικότητα. Η κυριαρχία του Άρν Κάθομαι σε αυτό το πεζούλι πάνω εκεί στην κορφή του ορεινού καταφυγίου και ατενίζω το βουνό. Εκεί που κάθομαι ξαφνικά το βουνό αποκτά τη μορφή ενώστε ώρα του αρπακτικού πουλιού που ανοίγει τις διάπλατα τις τεράστιες φτερούγες του και ετοιμάζεται να φτερουγήσει απειλητικά. Μπρος τα πού, προς τα δω. Μήπως η φωλιά που βρίσκεται πάνω στο πεζούλι είναι τα δικά του αυγά και του την πήραμε και θα ζωντανεύσει πάλι και θα έρθει απειλητικά να τη διεκδικήσει. Είναι μέρα, είναι νύχτα, μια σειρά από αμφιβολίες αρχίζουν να υπάρχουν στον τρόπο που η μία εικόνα εναλλάσσεται με την άλλη. The Call of the Peaks η επίκληση των κορυφών όπου βλέπω την κυριαρχία του Ανχάιμ να μπαίνει στη σχέση της ανθρώπινης κατάστασης και της πραγματικότητας και του καβαλέτου. Mm. Θέλω να σας πω ότι όπως ένας φιλόσοφος, στοχάζεται και αναστοχάζεται πάνω στις έννοιες, έτσι ο Μαγκρίτ, στοχάζεται και αναστοχάζεται μέσα από τον εμπλουτισμό και την επανάληψη των ιδεών του που οργανώνονται μέσα από του διαφορετικούς αυτούς τρόπου. Τρίτη εκδοχή το Αρνάιμ, όπου έχω την εκδοχή της απώλειας πραγματικότητας. Εδώ τον αρνάι το βλέπα μέσα από το τζάμι και έσπασε το τζάμι και ουφ το ξαναβλέπω ευτυχώς το τζάμι, το ζωγραφισμένο και το αληθινό ήταν ίδιο, αλλά ποτέ πια μετά από αυτή την εικόνα δεν είμαι σίγουρος. Σε πάρα πολλά έργα υπάρχει αυτή η κατάργηση και ανατροπή του ευκλήδου και γραμμικού χρόνου. Αυτό συμπίτει βεβαίως και με τη θεωρία της σχετικότητας των αρχών του αιώνα, που ασκεί μια πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στους ευαίσθητους ανθρώπους, οπότε πολλά έργα του ασχολούνται με την έννοια της κατάργησης του γραμμικού χρόνου. Ένα από τα πολύ όμορφα αυτής της σειρά είναι αυτή η οξιδέρκεια, το κλερβόγιας, που είναι ένα... Ο ζωγράφος έχει την ικανότητα και την οξυδέρκια, όπως μας λέει ο Μαγκρίτ, να βλέπει μέσα από τον παγωμένο χρόνο της εικόνας το παρελθόν ή το μέλλον. Κοιτάζει ένα πουλί με έντονη παρατηρητικότητα και βλέπει το, κοιτάζει ένα αυγό και βλέπει το πουλί που γέννησε το αυγό στο παρελθόν ή πουλί που θα γεννηθεί από το αυγό στο μέλλον. Όπως είχε πει και ο Έλιορτ λίγο αργότερα 36 είναι λίγο αργότερα Time past and time present are possibly both included in time past and time future are possibly both included in time present. Ο Βαγκρίτ εδώ πριν το πει ποιητικά ο Έλιο αυτό ε, διατυπώνει αυτή την αντίληψη ότι η τέχνη είναι εκεί όχι για να αποτυπώσει το παρόν ή τη στιγμή του χρόνου, αλλά για να δω πώς σχετίζεται το παρόν με το παρελθόν και με το μέλλον. Και όλο αυτό με αυτή τη τεχνική που λέγαμε, η οποία δίνει τα αντικείμενα τόσο στεγνά στις ζωγραφικέ του ποιότητε που με κάνει να αναγκαστώ να σκεφτώ με έναν πιο ποιητικό τρόπο για το κάθε τι από αυτά. Γιατί τα αντικείμενα του Μακρύ είναι αντικείμενα της καθημερινότητά μας. Είναι όλα αυτά που συναντάμε στην καθημερινότητά μας και τα οποία δεν έχουν κανένα άλλο νόημα πέραν της χρησιμότητάς τους. Είναι σαν να μου λέει ότι πίσω από αυτά, πίσω από τα πράγματα, πίσω από τις λέξεις υπάρχουν πράγματα που ο νους του, του ανθρώπου τα προσπερνά, τα παραμελεί ή τα αμελεί. σειρά είναι η αυτοκρατορία των φώτων όπου μπλέκει τη μέρα και τη νύχτα το πάνω κομμάτι της εικόνας είναι εικόνα ενός καταμεσήμερου φωτινού γαλάζιου συνεφιασμένου ουρανού το κάτω κομμάτι της εικόνας είναι η νυχτερινή όψη μιας πόλης έτσι όπως φαίνεται τη λιμνούλα αλλά τα δύο συνυπάρχουν η μέρα και η νύχτα δεν είναι δύο σημεία του χρόνου που το ένα δίνει το θέσιμο, τη θέση του στο άλλο. Μπορεί να συνεπάρχουν. Έχει κάνει πολλές εκδοχές αυτού του έργου. Έρειξα τι ακούμε κατάργηση του χρόνου, της εκκλήδιας αντίληψης και του γραμμικού χρόνου κάνει μια σειρά από έργα που έχουν να κάνουν και με μια σειρά πραγμάτων, δεν μου εξηγεί δεν με ερμηνεύει με βάζει να σκεφτώ δεν, εγώ βλέπετε πως, πως μιλάω σήμερα δεν έχω απαντήσεις αν σα έκανα για τον Ζέπο Σαρνολφίνη θα διάβαζα τον Πανόφσκι και θα είχα όλα τα κλειδιά για τον ερώνυμο στο ίδιο θα σα έλεγα αυτό συμβολίζει αυτό αυτό σημαίνει αυτό, εκείνο σημαίνει εκείνο εκείνο σημαίνει εκείνο δεν έχω, δεν μου δίνει ο Μαγκρίτ και δεν μου δίνει θελημένα άρα και εγώ τι κάνω σήμερα στοχάζομαι, παρατηρώ και σα... μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις που μου έρχονται βλέποντας αυτές τις εικόνες οι οποίες ωστόσο και στο δικό μου το μυαλό παρόλο που έχω δει πολύ Μαγκρίτ και τον έχω αγαπήσει πολύ παραμένουν πάντα ένα μυστήριο αλλά με κάνει και σκέφτομαι. σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτό το πράγμα που έχω σκεφτεί ποτέ με την προηγούμενη και με την επόμενη γενιά και με το γιο μου και με τη μάνα μου. Σκέφτομαι δηλαδή καμιά φορά ότι είμαστε υποχρεωμένοι στους ρόλους που έχουμε έτσι αναλάβει στη ζωή μας να είμαστε γονείς και να φροντίζουμε να είμαστε πάντα δυνατοί Πάντα να βάζουμε σε προτεραιότητα το να περάσει καλά το παιδί μας, το να είναι ισορροπημένο, το να είναι ευτυχισμένο και τη δική μας ευτυχία και ισορροπία πολλές φορές στην άκρη. Και όταν το νιώσουμε σε αγωνίς, μπορεί να θυμηθούμε, μπορεί να καταλάβουμε μάλλον το ίδιο πράγμα που νιώθαμε εμείς μικροί, αυτή την ασφάλεια με το πρώτο τσακωμό, με το πρώτο καυγά που τρέχαμε κλέγοντας στην ποδιά της μάνα μας όταν ήμασταν παιδάκια. Και όταν το περάσεις και από εδώ και από εκεί, καμιά φορά σκέφτησε πως... εγώ με το παιδί μου το σκέφτηκα, ότι καμιά φορά... πόσο θα ήθελα και εγώ να γίνω ένα παιδί και να ανεγονιώσω το παιδί μου και εγώ για λίγη ώρα, για λίγες στιγμές να γινόμουν εγώ το παιδί, να χαλάρωνα και να φινόμουνα ή ακριβώς το αντίθετο. Καμιά φορά θα ήθελα και εγώ να αναλάβω εγώ κάτι και να γίνει η μάνα μου το παιδί μου και εγώ να πάρουν την πρωτοβουλία και την προτεραιότητα της προστασία ή της δύναμη. Πόσο συχνά έχει νιώσει κάποιος αυτού τους ρόλους να εναλλάσσονται. Φαίνεται αστείο όψεω. γιατί το μωρό έχει πάρει τη θέση, τη θέση του μωρού, το κεφάλι του μωρού έχει πάει στη γυναίκα και το κεφάλι της γυναίκας έχει πάει στο παιδί. Σαν αυτό που δεν τολούμε να το κάνουμε, να γίνουμε εμείς για λίγο το μωρό, να γίνει για λίγο το μωρό η μητέρα, που τα παιδιά το κάνουν σαν παιγνίδι, μπαίνουν στο ρόλο ενίδη παιγνιδιού. Εμείς μεγαλώνοντας είναι σαν να το ξεχνάμε. Μέσα από την υπερλογική ανασυγκρότηση των δεδομένων του κόσμου που σαν ιδέα δεν είναι τίποτα, έχει πάρει την εικόνα, την έχει κάνει dry και έχει πάρει τα δύο κεφάλια προς το ότι έχει αλλάξει. Αλλά είναι το έβριμα που μου αποκαλύπτει μέσα από αυτόν τον τρόπο τις διαφορετικές λειτουργίες και την αμηχανία που μπορεί να φέρνει αυτή η αλλαγή των ρόλων μέσα από τη διαδικασία αυτή της ανατροπής της αναμενόμενης σχέσης. Το τσεκούρι του ξυλοκόπου έκοψε το δέντρο όμως το δέντρο πρόλαβε και άπλωσε τις ρίζες του και φυλάκισε το τσεκούρι που το σκότωσε Δεν γίνεται, λογικά δεν γίνεται Γι' αυτό λέμε η κατάργηση του γραμμικού χρόνου και του ευθύδιου χώρου και ο τρόπος με τον οποίο μου ανασυνθέτει έννοιες όπως είναι ο θάνατος, ο χρόνος, η εκδίκηση. <χω> Πάρα πολύ συχνά ασχολείται με τα φυσικά αντικείμενα. Ακυρώνει, αναιρεί και ανατρέπει τις ιδιότητες. <χω> Ως ιδιότητες ορίζουμε το βάρος, το μέγεθος, και μία σειρά από άλλες ιδιότητες. Το είμαι και στην αρχή αυτό με τα elements, τα στοιχεία. τα ταξινομούμε. Η φωτιά είναι φωτιά και είναι σ' άλλο κουτάκι από το σώμα και σ' άλλο κουτάκι από το φύλλο. Το χαρτί καίγεται, παίρνει φωτιά, το κλειδί όμως, πώς είναι δυνατόν ένα κλειδί να καίγεται. Αυτά που μάθαμε στη φυσική χημεία δεν είναι νόμοι που ισχύουν για πάντα ή μήπως δεν είναι. Στην ωραία αιχμάλωτη μπαίνει ακόμα εντονότερο αυτό το στοιχείο το σαρσόφωνο στ, στ, τούμπα είναι αυτό που φλέγεται η αντανάκλασή του στο κάδρο σαν να είναι το κάδρο καθρέφτης αν ήταν όμως καθρέφτης θα έπρεπε να μου δείτε το αποδό ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο από εδώ και στο από εκεί. και αυτό είναι αποκεί ή είναι ένα άδειο τελάρο που απλά καδράρει μια όψη της αποκή αν η φλόγα από το μουσικό όργανο που απλα καδραρει μια οψη της θάλασσα. οχι δεν ειναι αδειο τελαρο γιατι αντανακλαται η φλογα απο το μουσικο οργανο που καιγεται αλλά συνεχίζει. Μου δίνει αυτή την ακροβασία ανάμεσα στις βεβαιότητες και τις αβεβαιότητες. Ξεκάφερε ιδέε. Ακόμα μερικές πέτρες. Γιατί το Αργύρη έχει γράψει κάποια πολύ όμορφα ποίηματα που ορισμένα από αυτά είναι κατευθείαν μαγκρύτε. Ε, το σύννεφο ναι. Αλλά η πέτρα πώς είναι δυνατόν να ωρείται κι αυτή σαν σύννεφο. Γιατί τι είναι οι πέτρες. Καθώς το κοίτακα αυτό το, το έργο θυμήθηκα ένα πείμα του Αργύρη που μου είχε αρέσει που μιλούσε για τις πέτρες. Και λέει εκεί, η πέτρα που κάποιος έριξε πίσω του και κάποιος άλλος μάζεψε για να χτίσει ένα σπίτι. Δείτε δηλαδή τι, ότι πέτρα, τι μπορεί να είναι μια πέτρα, κάτι ελαφρύ, κάτι βαρύ, κάτι άχρηστο, κάτι χρήσιμο, κάτι επικίνδυνο, κάτι απολαυστικό. Οι πέτρες που αλέθουνε τις νύχτες στο μυαλό, που κονιορτοποιούν τα όνειρα, και όταν συμπνάς την άλλη μέρα δεν θυμάσαι παρά μια Η πέτρα θεμέλιο της σιγουριάς, η πέτρα που σπάει το τζάμι της φρονιμάδας, η πέτρα ανάμεσα στα δόντια, η πέτρα στα νεφρά, η πέτρα στην καρδιά, η πέτρα με μια καρδιά σκαλισμένη πάνω της, η ανέστητη πέτρα που γίνεται κόρη όλο αίσθημα στα χέρια του γλύπτη, η πέτρα στο λαιμό του απελπισμένου, η πέτρα στο πόδι του βου η πέτρα η κετράγωνη για χτίσιμο, η πέτρα η στρογυλή για χάδι, η πέτρα η για κλότσιμα, η πέτρα κατά το λαιμό του Ισαάκ, η πέτρα κατά το λαιμό της Υφηγένειας, η πέτρα βομός βαμένη με μαθών ανθρώπων Ιζών, ποιο ανθώων ακόμα Μια και έπρεπε αθώους να την αντικαταστήσουμε ανθρώπους. Η πέτρα τη ελογής των Θεών, η πέτρα που ρίχνει πρώτος αναμάρτητος, να επιστρέφει στο μέτωπό του. Η πέτρα που χτυπάει τον αμαρτωλό και είναι αυτή που ματώνει. Η πέτρα που πετάς ψηλά και ξαναπέφτει. Η πέτρα που πετάς ψηλά και δεν ξαναπέφτει. Η πέτρα της χεντόνας που σκοτώνει το πουλί. Η πέτρα της χεντόνας που γίνεται πουλί και χάνεται. Η πέτρα στην έρημο. Η πέτρα στον έρημο γι'απωνέζικο κήπο. Η έρημη πέτρα στον πράσινο κήπο. Η πέτρα που πάνω του σκοντάφτει ο κυνηγημένος και πιάνεται από τον κυνηγό. Η πέτρα που πάνω του σκοντάφτει ο κυνηγό. Η πέτρα που πάνω του δεν σκοντάφτει κανένα και βλέπει να περνάνε ο κυνηγημένο και ο κυνηγό. Η πέτρα προσφάει τον νεκρών. Η πέτρα προσκέφαλο των νεκρών. Η πέτρα κουβέρτα των νεκρών. Η πέτρα διαβρωμένη αργά αργά από τη βροχή. Η πέτρα θρηματισμένη ξαφνικά από το φουρνέλο. Η πέτρα στα χίλια του πηγαδιού. Η πέτρα στον πάτο του κόσμου. Η πέτρα που βρήκε κατά κούτελα το φεγγάρι και έχησε όλο του το αίμα. Οι πέτρε που ακολουθούσαν τον ορφέα, Οι πέτρε που κυνηγούσαν τον ορφέα, Οι πολύτιμε πέτρε φυλακισμένε σε οι ιδεμένε σε δαχτυλίδια. Οι ευθελεί πέτρε ελεύθερε στους δρόμου. Η πέτρα βουνό. Και η αδερφή τη, η πέτρα κόκο Η πέτρα που πετά στη λίμνη για να δει του που θα γράψει στο νερό και την βυθίσει για πάντα. Η πέτρα που πρασινίζει από τα μούσκλα και ονειρεύεται πως Η αλαφρό πέτρα που κάνει την πέτρα, αλλά επιπλέει. Η πέτρα ανερμήνευτος χρησμό, Η βουβή πέτρα. Η πέτρα που κάποτε μίλησε, κανεί δεν την κατάλαβε και δεν ξαναμίλησε. Ε, μέσα από αυτό το κατεγισμό αναφορών σε πέτρες, ε, το βάζω με το Μαγκρίτ ακριβώς για τη λειτουργή η αντιστοιχία με την ύλη, φαίνεται στη ζωή των ανθρώπων, η ύλη δεν είναι πάντα συγκεκριμένη. Μια πέτρα είναι βαριά, αλλά μια πέτρα μπορεί να γίνει ανάλαφρη, μια πέτρα μπορεί να γίνει το ένα ή το άλλο ή το άλλο. Τα έργα του Μακρίτ, ακυρώνοντα τις ιδιότητες των φυσικών υλικών, είναι σαν να μου επαναφέρουν την αναγκαιότητα μιας ανάγνωσης του κόσμου, όπου δεν θα γίνεται με αυτόν τον μονοσήματο τρόπο. κάστου των πυρηναίων είναι ένα απολυθωμένο μεσονικό φρούριο στην κορφή βουνού αλλά αυτό εωρείται γιατί έχει χάσει τη βαρύτητα που υποδηλώνει το ίδιο το υλικό του ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μεταμόρφωση ή διαστάβλους για αλλαγή υπόστασης ή συνόλου ή τμήμα των αντικειμένων και όντων όπως συμβαίνει πολύ συχνά στα έργα του Μαγκρίτ ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο. ακυρώνοντα το δίπυλο που μας κληρονόμησε η αρχαία τέχνη είτε με θετικά πρόσημα πως ήταν στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία λόγω των ζωομορφικών θεών είτε με αρνητικά πρόσημα όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα όπου το ζωομορφικό υποδήλωνε το μη ανθρώπινο εδώ ο Μαγκρίτ ακυρώνει αυτές τις αναφορές μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η σημαντική επινόηση μπορεί να συγκροτεί διαφορετικού είδου αναφορές. Το θέμα της Γοργόνας, το αντίστροφο της Γοργόνας, ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εξοικειωμένοι με την εικόνα μιας Γοργόνας. Το πανοκόρμι γυναικείο μπορεί και να μιλάει, μπορεί να ρωτάει για τον αδερφό του, τον Αλέξανδρο, μπορεί να λέει οτιδήποτε και το κατοκόρμη ψαρίσιο της δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψει και να φύγει πάλι στα βάθη του ωκεανού. Εδώ όμω το αντίθετο. Το πανοκόρμι είναι ψαρίσιο, το κατοκόρμη γυναικείο. Είναι τα απομεινάρια μιας γοργόνας που ενώθηκαν με έναν τρόπο. Η κανονική γοργόνα δεν μας σοκάρει, έχει ενταχθεί στο συλλογικό μας ασυνείδητο, έχει γυριστεί ταινία, έχει γίνει βιβλίο. Αυτό μας σοκάρει, μα δημιουργεί μια αίσθηση ασφυξίας, ότι το ψάρι είναι έξω από το νερό, ότι τα βράχια του δεν θα το επιτρέψουν να συνεχίσει να ζει. Οπότε έχω ένα, ε, ένα συνδυασμό που στο ανάποδο του έχω πλήρως εξοικειωθεί, αλλά στο ανάποδο που μου δίνει ο Μαγκρίτ μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση του πανικού. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, ή της αμηχανία μου απέναντι στην... Ικανότητά μου, ανυκανότητά μου να μπορέσω να αναδιαρθρώσω τον κόσμο, να πάρω τα δεδομένα πράγματα που μου δίνουν και να τα κάνω αλλιώς. Φοβάμαι να τα κάνω αλλιώς. Υσοχήν πλάσματα, ας τα πούμε έτσι, η σύντροφοι του φόβου. Το ένα αντλεί την ύπαρξή του από τη σύνδεσή του με το χώμα. Το φύλλο, το δέντρο απλώνει τις ρίζες του και από το χώμα ζει. Από αυτό τρέφεται. Το πουλί είναι το ακριβώς αντίθετο. Πετάει, δεν ριζώνει ποτέ. Πώ είναι δυνατόν για τόσο αντίθετες οντότητες να συνεπάρχουν και να γίνονται ένα. Με φοβίζει αυτή η συνύπαρξη γιατί είχα μάθει ότι είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, το χώμα και ο ουρανός. Μόνο που εδώ τα σύμβολα τους μονιάσανε και γίνανε οι σύντροφοι του φόβου. του έλεγε ο Μάριος Χάκας εκείνο το ωραίο πείμα που έλεγε χθες το βράδυ κατέβαινα της σταδίου και ήμουν τόσο μόνος που ήμουν μονάχα το παλτό μου και σου δημιουργεί μια εικόνα ενός παλτού άδειου μόνου του που κατεβαίνει την οδό σταδίου ποια <Τι> είναι η σχέση μας με τα ρούχα τι μένει πάνω στα ρούχα από το σώμα μας τι μένει πάνω στο σώμα μας από τα ρούχα Όταν κρεμάω το φουστάνι στην δουλάπα, μήπω κρεμάω τελειώνοντα η μέρα κάτι και από το ίδιο μου το σώμα, Η αναφορά στο τεσάντ, στην φιλοσοφία του Μπουδουάρ και στα άλλα έργα έχει να κάνει και στο Freud, έχει να κάνει με το φετισμό. Με την υποκατάσταση του σώματος από τα αντικείμενα, η έλξη που ασκούν, τα δερμάτινα, οι μπότε τα τακούνια, συγκεκριμένα ρούχα, οι γούνες, τα μετάξια. Πόσο έχει να κάνει με την έννοια της ταύτισης του ρούχου, του ενδύματος, του υποδήματος με το ίδιο το σώμα. Πότι υλικά είναι φτιαγμένα και αυτά τα υλικά αλλάζουνε. Μπορεί το δέρμα μου που είναι δέρμα να μεταμορφώνεται ξαφνικά και να παίρνει τα νερά από αυτό το ξύλινο κρεβάτι που κοιμάμε 40 χρόνια τώρα. σαν αυτό που έλεγε ο Ηλίτης πιωμένος από φως. απέναντί μου τον βλέπω γιατί έχω μάθει σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη λογική ποιο είναι το από εδώ ποιο είναι το από εκεί ότι ο κόσμος είναι απέναντι δεν είναι εδώ μέσα μήπως όμως αυτός ο ουρανός έχει μπει σε αυτό το μάτι το έχει κατοικήσει και είναι πια περισσότερο μέσα μου παρά εκεί απέναντι μήπως η ζωή και ο κόσμος σχέση μου με τα πράγματα είναι σαν ένας ψευδής καθρέφτης σε αυτό που έλεγε ο απόστολο Παύλος, παρόλο που δεν είναι της θρησκείας, αλλά δεν το λέμε από θρησκευτική άποψη, αλλά από ποιτική, βλέπουμε γάρδι, ως διεσόπτρου εν ενήγματι, βλέπουμε μέσα από ένα ραγισμένο καθρέφτη, τότε δε βλέψομεν πρόσωπον προς πρόσωπον. Τα σχήματα. Με τον ίδιο τρόπο που βάζουμε τα κουτάκια του μυαλού που λέγαμε πριν φτιάχνουμε και τα περιγράμματα των αντικειμένων τα αντικείμενα έχουν ένα συγκεκριμένο χώρο που καταλαμβάνουν αλλά αυτός ο χώρος μήπω μπορεί να λειτουργεί σαν ένα άνοιγμα σε μια άλλη πραγματικότητα ένα βάζο με λουλούδια πάνω στο τραπέζι θα μπορούσε άραγε να είναι ένα άνοιγμα σε ένα νηξιάτικο τοπίο. το καράβι που ταξιδεύει στο πέλαγος να μουσκεύει τόσο από την επαφή του με το νερό που γίνεται και αυτό ένα άνοιγμα σε ένα μουσκεμένο ορίζοντα. Τα πιο γνωστά του έργα είναι αυτή η σειρά με την ενασχόληση με τις λέξεις, οι λέξεις και τα πράγματα. Τι είναι οι λέξεις, τι είναι τα πράγματα, μήπως μαθαίνουμε μηχανικά με αυτές τι καρτέλες που χρησιμοποιεί συχνά, που ανατρέπει ε, την διαδικασία με την οποία μάθαμε τον κόσμο σαν τα σκυλάκια του Παυλόφ και εμείς καθαρά μηχανικά, μέσα από ταυτίσεις και συνάψεις που κάνουμε, αυτό ίσον αυτό. Μήπως και εμείς τελικά λειτουργούμε σαν τα σκυλάκια αυτά του Παυλόφ και μήπως χρειαζόταν ένα φιλόσοφος που με εικόνες θα το ανέτρεπε και στη θέση της εικόνας και της λέξης να αλλάξει τη σωροπή, να τις κρατήσει στη βαλίτσα. Η βαλίτσα απεικονίζει μια βαλίτσα γράφει πουλί και απεικονίζει ένα κανάτι, γράφει άνεμος και απεικονίζει ένα ρολόι, γράφει την πόρτα και απεικονίζεται η κεφαλή ενό Με τον ίδιο μηχανικό τρόπο που δομείται η παυλόφια μηχανική πρόσληψη του κόσμου, ο Μαγκρίτ αποδομεί αυτές τις αναφορές. Και ψάχνουν να βρω άλλες, ψάχνουν να βρω άλλες. Γιατί έχω μάθει να κάνω συνειρμούς έχω μάθει ότι η γλώσσα, η λέξη είναι ένα σημαίνον και με παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο σημενόμενο. Θα μπορούσε άραγε με αυτόν τον τρόπο να πολλαπλασιαστούν τα σημενόμενα. Τι μπορεί να λέει όμω ο άνεμος, αφού δεν είναι άνεμος. Μήπως ο άνεμος φεύγει και κυλάει σαν το χρόνο. Μήπως, μήπως θέλει να μου πει για την έννοια του χρόνου με το ρολόι και την έννοια της κινητικότητας του ανέμου. Αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα δύο θα είναι αυτό θα είναι η κινητικότητα του χρόνου που περνάει, όπως το ρολόι, έτσι και στον άνεμο. Εντάξει, αλλά η πόρτα με το άλογο, αν έχετε ανέβει ποτέ σε άλογο και έχετε καλπάσει, είναι πραγματικά σαν να ανοίγονται ορίζοντες. Όπως όταν ανοίγει μια πόρτα και οι ορίζοντες γίνονται διαφορετικοί. Έτσι και εδώ βλέπετε ότι αποδομείται αυτή η εικόνα. Η λέξη και το πράγμα λεμό, ελεσσόζ» είναι το βιβλίο του. <Κι> Μήπως είμαστε και εμείς εδώ σαν αυτό το Κύριο και ζούμε μια οπτασία ενός κόσμου που μάθαμε να βλέπουμε μόνο αυτό που οι λέξεις που ορίζουν τα φαινόμενα και τα δικήμενα. Και αυτό το πράγμα μας έχει κάνει πιο αδρανεί. Έχουμε χάσει την ικανότητά μας να ενεργοποιήσουμε τον τρόπο που μπορούμε να διαβάζουμε πολύ περισσότερα πράγματα απέναντι στα αντικείμενα, τα φαινόμενα, από αυτά που η λέξη υποδηλώνει. Αυτό δεν είναι μία πίπα, αυτό δεν είναι πίπα, έχει βγάλει και ο φουκό επίσης μια και τον είδαμε το Φουκώ, ένα βιβλίο ελληνικά, δεν διαβάζεται βέβαια η μετάφραση, οπότε καλύτερα να το πάρετε, ακόμα και το β να έχετε στα γαλλικά, καλύτερα να το πάρετε στα γαλλικά και και προλόουερ να είστε στα γλυκά γιατί δεν θα καταλάβετε τίποτα από την απέσια μετάφραση αλλά είναι πολύ ωραίο το βιβλίο λέγεται σε συνεπάμπιπ το βιβλίο του Φουκώ και μιλάει με μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για αυτό το πράγμα που κάνει εδώ και ο Μαγκρίτ ε, Κάποιο μπορεί να πει ε, μας δουλεύει άμα δεν είναι πίπα, τι είναι αυτό πίπα, δεν είναι θα, αν ήταν εδώ ο Μαγκρί, με το χιούμορ που τον διακατήχε και του λέγαμε επίπα δεν είναι, θα μας έλεγε καπνίστε τότε. <Κι> θα μας έφερνε σε μια μηχανία ή, το καπνίστε τότε που θα μας έλεγε και θα του λέγαμε μα δεν μπορώ να το καπνίσω γιατί είναι ζωγραφιά. Αυτό σου λέω και εγώ με μια επιγραμματική clarity, με μια επιγραμματική Πιο επιγραμματική καθαρότητα και σαφήνεια δεν γίνεται για να μου πει κάποιος ότι η εικόνα δεν ταυτίζεται με αυτό που αναπαριστά, αλλά είναι μία ανάπαράσταση. Αυτό μου λέει με ένα πολύ επιγραμματικό τρόπο. Αυτό δεν είναι μια πίπα, είναι η ζωγραφιά μιας πίπας και μάθει να ξεχωρίζεις την πραγματικότητα από τη ζωγραφιά και τα δύο είναι πολύ ωραία αλλά δεν ταυτίζονται. Οπότε με μια τεχνική στεγνή και καθαρή και με τη χρήση της γλώσσας λειτουργεί μέσα από αυτήν την επιγραμματική καθαρότητα που μου διευκρινίζει τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα και την αναπαράστασή της. σε όλους τους εννοιολογικούς του 60 και 70 που πέσουν με τα τρία πράγματα την εικόνα, την αναπαράσταση και το ελφινό ατικείμενο Σε σύνε πας λοιπόν Επειδή είναι παιχνιδιάρης παίζει και με πολύ παλαιότερα έργα τέχνης εδώ κοιτάξτε δύο έργα και τη Μανταμρεκανία του Νταβίδ και το μπαλκόνι του Μανέ. Το μπαλκόνι του Μανέ είναι εδώ και το μπαλκόνι του Μαγκρίτ. για να παγιδεύσουν τα θυράματά τους και καθώς χάραζε παγιδεύτηκαν και οι ίδιοι και ενώ θα μπορούσαν να ξεφύγουν είναι παγιδευμένοι σε αυτό το παράξενο τοίχο που ενώ ορίζοντας και η διαφυγή τους είναι εκεί δίπλα είναι σαν να παγιδεύονται σε κάτι από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν και το οποίο φαίνεται σαν να το επιδίωξαν οι ίδιοι ποιό είναι το αθλητικό, ποιό είναι το αρνητικό Πού είναι το δάσος, πού είναι η μορφή μου, πού είναι η εικόνα, πού είναι το ίδιος που άφησα πριν καθώς κάλπαζα ήρεμα πάνω στο άλογο. Το σώμα. Είπαμε πριν για τα υλικά και τη σχέση του με το σώμα. Τι είναι το σώμα, το σώμα είναι ζωντανό. Το σώμα δεν μπαίνει σε κουτάκια, το σώμα δεν μπαίνει σε καλούπι. Δεν μετράμε λίγο τη γυναίκα που αγαπάμε, την αγαπάμε. Η οριζοντιότητα ενός καβαλέτου, ενός κάδρου, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να χωρέσει ένα σώμα. Η λογική δεν μπορεί να οριοθετήσει εύκολα αυτό που ένα σώμα θέλει να μου πει. Το σώμα αναπτύσσεται, το σώμα ζωντανέβη, το σώμα παίρνει τα όρια που του έχουμε θέσει και αρχίζει και τα τροποποιεί, θα αλλάζει. Τι είναι το σώμα, πώς το βλέπω το σώμα, μπορώ να το δω στο σύνολό του, αυτό που λέγαμε πριν με το χαμένο αναβάτι, με το μέρος και το όλον, το βλέπω το όλον ή επικεντρώνομαι και βλέπω μόνο τα μάτια της αγαπημένης μου, τα στήθη της αγαπημένης μου, τα πόδια της αγαπημένης μου. Αλλά όλα αυτά δεν είναι αγαπημένη μου. Μήπως όμως δεν μπορώ, έτσι που επικεντρώνομαι στα επιμέρους, να τη δώσω σύνολο και το σύνολο είναι φτιαγμένο από τα επιμέρους. Ποια είναι η σχέση μου με το μέρος και το όλον σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο σώμα. Εδώ φαίνεται να την αγαπάει τη Ζορζέτ, ο Ρενέ. Αλλά μήπως και αυτός την αγαπάει γνωρίζοντας μόνο τα μέρη της και όχι το όλον της. Και όταν κοιτάζω μια γυναίκα, τι βλέπω, βλέπω τα μάτια, βλέπω το στόμα, βλέπω τη μύτη ή κοιτάζω το πρόσωπο, αλλά θέλω το σώμα και στο πρόσωπο βλέπω το σώμα. Θέλω αυτό, αυτό επιθυμώ γιατί είναι άνοιξη. Και αυτό επιθυμώ, αλλά δεν μπορώ να κοιτάζω αυτό και την κοιτάζω στο πρόσωπο, στα μάτια. Το σώμα, το σώμα ποθεί, το σώμα αγαπάει, το σώμα βιάζεται, το σώμα βιάζεται. Εδώ βλέπω έναν τύπο που επιτίθεται με πολλοί βίες προθέσει σε μια γυναίκα η γυναίκα προσπαθεί να αντισταθεί να αμυνθεί, να αποθεί με τον τρόπο της αλλά αυτός γίνεται πολύ επιθετικός έτσι το καλοκοιτάω τώρα κοιτάω το σιλουέτο το περίγραμμα δεν βλέπω τον άντρα βλέπω μόνο το περίγραμμα της γυναίκας ο βιαστής φαίνεται σαν να είναι μέσα στη γυναίκα σαν, σαν να μου λέει με τον τρόπο του ότι ναι Υφιστάμεθα πολλαπλούς βιασμούς στη ζωή μας. Αλλά μήπως η πιο επικίνδυνη και η πιο παράξενη είναι αυτή η βιασμή που προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι, ο εχθρός που εμείς, ο βιαστής που εμείς αφεθήκαμε να δημιουργήσουμε για να μας κάνει κακό και δεν είναι πάντα ο εξωτερικός εχθρός αλλά ο εσωτερικός εχθρός που εμείς αφαιθήκαμε να δημιουργήσουμε. Ποιος είναι ο καθρέφτης μου Κοιτάζομαι Αλλά δεν βλέπω το πρόσωπό μου Η εικόνα είναι σωστή Στο περβάζι βλέπω την αντανάκλαση του βιβλίου Μέσα στον καθρέφτη Σωστά Όμως εγώ Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό μου Μπρος στο καθρέφτη εγώ και μέσα στον καθρέφτη ποιος είναι αυτός που μου γυρνάει την πλάτη με στον καθρέφτη που αρνείται να είναι το ειδωλό μου ποιος είναι αυτός που τον φωνάζω και δεν στρέφεται που όσο πιο πολύ τον πλησιάζω απομακρύνεται στο βάθος του γυαλιού προς μια προοπτική απροσδιοριστη άσχετη με τις περιορισμένες διαστάσεις του δωματίου μου ή μήπως και δεν είναι το δωμάτιό μου αυτό αλλά το άλλο σκηνικό, σκηνικό ενό ομύρου όπου μέσα του κινούμε πρόσωπο ανύπαρκτο, σύμβολα ξεδιάλυτο αυτό του ονείρου που κάποιος άλλος βλέπει και θα σβήσω μόλις αυτός ξυπνήσει Γιατί ναι, ναι. Ε, είναι πάρα πολλά έργα ακόμα βέβαια, ναι. αλλά είναι αυτός ο, ένα είδος φιλοσοφικού στοχασμού με εικόνες. Ε, άμα έχετε τα κλειδιά, ναι, ναι. εγώ την πρώτη φορά που είδα μαγκρίτ, ήμουν πολύ νέος και δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε γιατί δεν τον κατάλαβα. Περίμενα να βρω ζωγραφικές ποιότητε. Μ' άρεσε ο Βαγκόβ, μ' άρεσε ο Ρέμπραντ, μ' άρεσε... Ε, δεν καταλάβαινε γιατί αυτό είναι δυνατή ζωγραφική. Μετά είδα μια έκθεση στο Παρίσι, πολύ μεγάλη, στα Τουιλερί. Μετά είδα μια στην Αλμπερτίνα και άρχισα να κολλάω και να σκέφτομαι κοιτώντας τι εικόνες. Να σκέφτομαι. Οι εικόνες του Μαγκρίδ είναι εικόνες που άπαξε... Ενώ είναι φανταστικές εικόνες άπαξιδιστείς μια φορά, σου γράφουνε μέσα σου και σου εντυπώνονται ακριβώς διότι σε έχουν φέρει σε μια κατάσταση να συνάψει διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα. Ε... Τίποτα δεν είναι αυτό. αυτό τίποτε, ε, αυτή, ε, την, το είχα δείξει στους φοιτητές μου που τους δίνω θέματα και τα επεξεργάζονται ε, και είχα βάλει και μια έτσι... Είχε πάρει θέμα μία σπουδάσετε τέλο πάντων αυτά όμω. Τα δούλευε φωτοτυπικά και με πόλη τη δεκαετία του 90. Τα δούλευε έτσι, γιατί έκανε μια εργασία για το Μαγκρίτ Και μπήκε στο νόημα, συζητώντα μαζί έτσι, βγάλαμε τι κάνει ο Μαγκρίντ. Κοιτάει την πόρτα ο Μαγκρίτ Κοιτάει αυτή την πόρτα. Και λέει, τι είναι μια πόρτα. Ένα άνοιγμα είναι μια πόρτα. Θα την ανοίξω, θα στρίψω το πόμολο και θα αφαιρθώ στο μέσα δωμάτιο. Αυτό είναι Μαγκρίντ το έργο. Η βίαιη, μια πολύ ωραία σειρά που δεν σας έδειξα, ήταν τα ανοίγματα. τα ανοίγματα. Τα ανοίγματα είναι για να ανοίγω τις πόρτες και να βρίσκω... Αυτού. Αλλά μήπως καμιά φορά τα ανοίγματα, οι πόρτες, δεν είναι σαν του χάξη, λέει, τις πόρτες, «The door of Perception» που μου ανοίγουν από εκεί που πήρε και το όνομά του το συγκρότημα the doors, με το Morrison, από το βιβλίο του Huxley The Doors of Perception Μήπω τελικά οι πόρτε δεν είναι πάντα Doors of Perception αλλά είναι Doors of Misconception διότι δεν μου επιτρέπουν να ανοιχτώ και μήπω τελικά πρέπει να τι παραβιάσω με ένα βίαιο τρόπο μου λέει εδώ ο Μαγκρή οπότε και η κοπέλα μου λέει πόρτα, κάνω την πόρτα κλειστή και μετά προσπαθώ να βρω μετά την ανοίγω Ανοίγοντά την νομίζω ότι θα βρεθώ σε αυτό το υπέροχο τοπίο που κοίταγα παραβιάζοντάς την, όμως ανοίγοντα την κανονικά βρίσκομαι στο σκοτεινό χώρο ενός φλιβερού δωματίου δίπλα. Αυτό που έκανα εν αγνία μου με αυθόρμητο και βίαιο τρόπο και με αποκάλυψε κάτι τώρα που το κάνω κανονικά μέσα από τον τρόπο που το έκανα πάντα με οδηγεί σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Η ανθρώπινη κατάσταση ήταν το καβαλέτο. Αν ερχόταν τώρα κάποιος και μετακινούσε το καβαλέτο λογικά θα έπρεπε να δούμε το τοπίο να συνεχίζεται και το μοναχικό δέντρο στο λιβάδι απέναντι. Εδώ ήρθε κάποιος, πήρε το καβαλέτο που χρειαζότανε και άφησε τον τελάρο κάτω αλλά το τοπίο δεν ταυτίζεται με την εικόνα, δεν υπάρχει δέντρο. Αυτό μου προκαλεί μια ανησυχία. Δηλαδή η, η, η συνειδητοποίηση το ότι η απεικόνηση δεν ταυτίζεται με το πραγματικό επειδή έχω μάθει αιώνες τώρα ότι ταυτίζονται, μπορεί να μη δημιουργήσει αυτή την αμηχανία. Φεύγω να πάρω πιο λίγο νερό στην κουζίνα γιατί αναστατώθηκα με αυτή τη διαπίστωση. Ξαναγυρίζω και λέω: Α, ο στιγμιαίο φόβος της στιγμής ήταν που με έκανε να μη δω το δέντρο. Υπάρχει το δέντρο. Να το, εδώ είναι. Ξαναβρίσκω τη βεβαιότητά μου. Έρχεται το παλιό που λέγαμε πριν, σπάει το τζάμι. Πόπο και λέω: Αυτή η βεβαιότητα ζωγραφισμένη ήταν στο τζάμι. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει το δέντρο. Έρχεται και ένα, εδώ είναι η δεύτερη εκδοχή, έρχεται ένα άλλο παιδί και μου δίνει πάλι αυτή τη σβροχσιά για να βρω τη βεβαιότητα που δεν πρόκειται να βρω. Εδώ είχα βάλει έναν επίλογο για να σας πω ότι αν έχει μια δύναμη ζωγραφική του Μακρίτ, είναι κυρίως αυτό, το ότι λειτουργεί σαν το κανόνι στο κατόβουλ της ελευθερίας που στοχεύει στο να σπάσει αυτά τα στερεότυπα και να δημιουργήσει την ικανότητά μας να φτιάξουμε έναν κόσμο να μην το παραλάβουμε αυτό που βλέπουμε έτοιμο να φθούμε σε μια κατάσταση που εμείς θα δημιουργήσουμε το αντικείμενο της επιθυμίας μας και αν στοχεύει σε κάτι ο σουρεαλισμός είναι κυρίως αυτό να μας απελευθερώσει από το μονοσήματο τρόπο που διαβάζουμε τα πράγματα να ανακαλύψουμε διαφορετικές συνειρμικές σχέσεις ανάμεσά τους να λειτουργήσουν οι εικόνες ακόμα και αν είναι απλές και καθημερινές σαν εφαλτήρια που θα μας ταξιδέψουν πιο απελευθερωμένους κάπου που εμείς απελεύθερη πια θα μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το κόσμο που επιθυμούμε <Κι> Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τα τώρα είναι 9 η ώρα <Κι> Ναι αλλά είναι ωραία, δεν πειράζει που είδαμε μόνο μαγγριτ. Θα τον ενσωματώσουμε τον. Τα... Αν θέλετε, ευχαρίστω. Oh, oh, oh. Αλλά είναι άλλο βουν. Να το αφήσουμε έτσι. Oh, oh, oh. Ναι, είναι δυνατό. Oh, oh, oh. Κοιτάξτε τώρα εγώ. Όταν κάνω μία παρουσίαση, τώρα γυρνάω σπίτι μου και κάνω αυτοκριτική. Mm -hmm. Ναι. Λέω, αυτό πήγε καλά, εκείνο δεν πήγε καλά, αυτό το και κρατάω σημειώσεις, έτσι. Ε, ώστε να ξέρω, γιατί μετά θα το ε, πω επει, επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένο από αυτό που ζούμε, γιατί νιώθω γεμάτος και μ' αρέσει, αλλά επειδή είμαι πολύ κακό με τον εαυτό μου, επειδή είμαι εκπαιδευτικό. Πάντα ψάχνω να βρω και τα άσχημα για να τα διορθώνω. Γράφω. Η παρουσίαση έγινε 8 Δευτέρου 2017 στην Πακαλώ. Είναι ταξινομημένη θεματικά και έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια πολλά μεμονωμένα έργα, κάποια από τα οποία είναι πολύ δυνατά και θα πρέπει να τα δείξω, όπω και κάποιε ενότητες που δεν έχουν συμπεριληφθεί. Ανοίγματα, πόρτε, εδώ κάτι έβαλα τώρα. Ήταν πριν το ετοιμάσω. Ε, αγάλματα, ημνήμοι, πρεσιονιστικά, άνδρα με καπέλο. Αυτά είναι παρακάτω και κάποια πρέπει να ενσωματωθούν. Χρειάζεται επίση να εντάξω αποσπάσματα από με ένα μαγκριντ, γκάμπλ και άλλα. Από μουσική έβαλα Thomas Owen. Έδεσε ωραία. Μετά το έβαλα τον Όταν στο σπίτι και λέω. Δεν πάει, σαν τι θα πάρεις. <Ρι> Αλλά τώρα, τώρα θα πάω σπίτι και θα γράψω. Αυτή τη φορά, έλα, την, την παρουσία σα στη Μαρνέρι, το Μαρνέρη, <Ρι> πήγε πολύ ωραία, έβαλα ερήξα ε, ε, τί και πήγε ακόμα καλύτερα από τον <Ρι> Τόμασο. Ε, να τελειώσουμε με αυτά που δεν είδαμε. <Ρι> Έτσι, γιατί ήταν, είναι έργα τα οποία είναι πολύ όμορφα και τα οποία απλά δεν ήταν σωμάτωσαν σε ενότητες που έπρεπε. Οπότε να τελειώσουμε με αυτά. Σα ευχαριστώ σαν τα ακουείς που σου λέει βρες τη διαφορά ψάχνει να βρεις τη διαφορά και δεν τη βρίσκεις και αρχίζεις και έχεις αυτήν την ταραχή το ότι δεν βρίσκεις τη διαφορά και αρχίζεις και σκέφτεσαι πάνω στις στιγμές οι σκηνές και οι όψεις πραγματικότητας έχουν διαφορά ή έχουν και τέτοιου ειδου ομοιότητες έχει φωνή ο χώρο. Έχει φωνή ο αέρας, είναι άλλη φωνή του τη νύχτα και άλλη φωνή του τη μέρα. Η απρόσμενη απάντηση. Θέλω να ζωγραφίσω ένα ποτήρι και άρχισα να σχεδιάζω το ποτήρι στην αρχή το βάλα και πάταγε σε μία οριζόντια γραμμή μετά αυτή τη γραμμή την άλλαζα συνέχεια έκανα καμιά σκίτσα κάποια στιγμή έτσι όπως έκανα σκίτσα για να δω πού θα πατάει το ποτήρι αυτό έτσι σε ομπρέλα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό διότι η ομπρέλα αποθεί το νερό το ποτήρι υποδέχεται το νερό Οπότε σκέφτηκα, έχω δύο αντικείμενα που το ένα περιμένει προσμένοντας να συμπεριλάβει κάτι, είναι ένας περιέκτης που θα δεχεί το νερό και το άλλο είναι ένα στοιχείο που αποθεί το νερό. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνυπάρξουν, αυτά τα δύο πράγματα που έχουν αυτήν την πολικά διαφορετική λειτουργία. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτό είναι, γιατί έτσι άρχισα γράφει ο Μαγρύ, ε, να βρω έναν ιδιοφυΐ τρόπο, ας μου επιτραπεί η φράση λέει, να απεικονίσω το ποτήρι. Και βρήκα ότι είναι πολύ ιδιοφυΐς ο τρόπος όταν το έφερα με το αντίθετό του. Και σκέφτηκα ότι αυτό θα άρεσε στο Χέγγελ που ήταν πολύ μεγάλη ιδιοφυΐα. Σκέφτηκα επίσης ότι αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό που συμβαίνει το ποτήρι με την ομπρέλα... Ο, αυτό που αποθεί το νερό και αυτό που δέχεται το νερό, και σκέφτηκα ότι βλέποντάς το διασκεδάζει κάποιο όπως τις διακοπές του. Ονόμασα λοιπόν το έργο Οι διακοπές του Χέγκελ. <laughs> <laughs> <laughs> άλλο, σα δείχνω. À, άλλο, σας δείχνω. Ναι. Καλά. <laughs> Πού πήγε αυτό. Πού πήγε πριν από. Και δεν μου λέτε, βλέπουμε άλλο. Ο καθρέφτης The Looking Glass, πάλι το παράθυρο που ανοίγει το οποίο όμως προσέξτε είναι ταυτόχρονα και το τζάμι είναι ζωγραφισμένο με τον ουρανό, αλλά είναι και τζάμι εδώ. Ζάμι. Στο αριστερό μου δίνει την αίσθη του πάνελ που είναι ζωγραφισμένο. Στο δεξί όμως που βλέπω το κάσωμα, που λέει τζάμι βλέπεις. Και δεν ξέρω τελικά βλέπω. αν βλέπω τον αληθινό ουρανό ή ένα ζωγραφισμένο που μου κρύβει τον ουρανό και το σκοτάδι την άλλη. Βιοφείς πολύ. πολύ. αυτό το... Είμαστε σε δύο τροχές. για να τη φωνή του αίματος. Μερικά τα έκανε και σε λιπτά, χιδεύτηκαν σε μπρούτζο κάποια από αυτά τα έργα.